Συγχαρητήρια κύριε Σεμπεκό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο εμεί εκτιμούμε εδώ στο κέντρο το ταλέντο σα, αλλά. Εμείς θα θέλαμε κύριε Σεμπέκο οι σχέσεις των δύο ηρών να υπάρχουν μέσα σε ένα πλαίσιο αισθητική ανάληψης των ιδεών χωρίς να υπάρχει αυτή η αντίστοιξη στη μεταφορικής ενία που περιμένετε δίνει μια τάση ροή την έκφραση του ατόμου χωρίς να υπάρξει αυτή η υπόθεση προσφυγής της μεταφυσικής έννοια του ατόμου που δίνει έτσι μια ολοκληρωτική μετάβαση όχι σε εσά κυριέ περιμένετε. Κυρία, είστε ναι. Γιατί, κυριέ μου, η τέχνη είναι μία έκφραση μεταφορικής έννοια, χωρίς αυτήν την προσαρμοστικότητα των ρόλων που ενδιάμεσα και φαινομενικά μετατίθενται εσείς θα παραμείνετε στη θέση σας χωρίς κανένας από τους Ιδίου να θέλει να δώσει την τάση εκείνη η οποία πραγματικά μορφοποιεί την εικόνα του ατόμου χωρίς όμως κανεί από τους δύο να κατορθώσει αυτό το οποίο στην ταινία σας ναι με φαίνεται αλλά δεν προσβίδει ούτε φυγή, ούτε τάση, ούτε ταυτότητα, κλείστε Χωρί κανένα από του δύο να καταλάβει και περισσότερο θεατή, κύριε Σεμπέκο, ποια είναι η αρχή, ποιο είναι το μέσο και είναι το τέλο, όλα αυτά. Εντάξει, άμα δεν, έτσι δεν σταλούμε. Επειδή νομίζω ότι κάνουμε εμεί στο κέντρο, κύριε Σεμπέκο, Κριτσίνη, πάμε. Λοιπόν. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε από όλα τα μήκη και τα πλάτη αυτού του μικρού πλανήτη. Σήμερα είστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή μάλλον στο Radio Reboot και ακούτε την εκπομπή Παρίας. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου ε, κάποιους ανθρώπους που θα με βοηθήσουν να βγάλουμε εις πέρα σε αυτή την ε, θεματική. Η θεματική αυτή θα καταπιαστεί γύρω από ένα από τα αγαπημένα προϊόντα ε, τη εποχής. Είναι οι ταινίες που πλέον και με το εργαλείο του διαδικτύου είναι εύκολα προσβάσιμη σε εισαγωγικά και σε κατώτατα κοινωνικά στρώματα. Να το πούμε αυτό, γιατί ο κινηματογράφος πριν από 50 χρόνια δεν ήταν αυτό που σκεφτόμαστε. Όσοι βλέπανε σινέμα, οι υπόλοιποι δεν βλέπανε ταινίε. Λοιπόν, ε, θα χαιρετήσουμε ένα-ένα τους άνθρωπους που είναι εδώ. Σας είπα, μεγάλη μου χαρά και τιμή, είναι που τους φιλοξενώ. Λοιπόν, Εκ δεξιών μου ξεκινάμε με τον αγαπητό Jason Μπίτερναιτ. Καλησπέρα για από μένα. Έχεις κάποια πρώτη δήλωση για τις ταινίες. Θα μπορούσα να πω ότι παραφράζοντας τον το γνωστό φιλόσοφο, ότι είναι ένα από τα οποία του λαού αυτό. Ωραία. Ε, πάμε πάλι δεξιά στον ε, αγαπητό Χριστόφορο. Καλησπέρα για από μένα. Γεια σου Χριστόφορε. Εσύ κάποιο πρώτο σχόλιο περί των ταινιών. Ε? Ε, δεν ξέρω. Ε, Καταναλώστε όσες περισσότερες μπορείτε Για να μην βλέπετε τι γίνεται γύρω μας Να αποχανωθείτε Ωραία Και ε, απέναντί μου είναι ε, ο Θάνος Γεια σου ο Θανό Καλησπέρα σας, χαίρετε ε, Εσύ κάποιο πρώτο σχόλιο Βλέπετε τινείς πια γρηχανόμαστε Να βλέπετε τινείς Καλές κακές δεν πειράζει Έτσι βλέπετε Και... Καθίστε, γιατί κάποιο ασθενή αποχωρεί από το... Όχι, όταν, όταν μιλάω, -πέτα για τη μάρα συνήθω. Είναι από το ριγκ ο ήχο, εμένα περίμενε. Ακούγεται όντω. Φύγαγε. Κάτι... Και θα μιλούσε για το ριγκ σήμερα κιόλα. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σα. Γιατί δεν με βλέπω καλά. <laughs> λοιπόν. Ε, ωραία. Κόπηκε. Ήταν κάτι απ' έξω να φανταστώ. Κάποιο ναγιαρμό εδώ στι τρομερέ εγκαταστάσει του Radio Reboot. <laughs> ε, λοιπόν. Ε, θα αρχίσουμε αυτή την περιπλάνηση της ταινίε. Είναι, είναι αρκετά πιασιάρικο αυτό με τις λίστες γενικότερα γιατί ο καθένα μας έχει φορτώσει πράγματα σε αυτά, ε, έχει αναμνήσεις ιδιαίτερες βλέπω εδώ τι γίνεται, ε, κακός χαμός να φανταστώ ε, και δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω θα πω ότι ας ξεκινήσουμε πάλι έτσι όπως το αρχίσαμε, εκ δεξιών, γιατί έχω εδώ του Τζέισον. Να πούμε ότι ο Τζέισον έχει ένα blog spot που γράφει διάφορα πράγματα, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, θες να μας πει δύο πράγματα γι' αυτό. Ναι, το blog ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, κυρίως για να γράφω κριτικές για ταινίες, κριτικές. Αν το κριτικές είναι ίσως λίγο μεγάλη κουβέντα. Ε, μετά εντάξει αναπτύχθηκε Δηλαδή εκτός από ταινίε Είχε κάποια σχόλια και μετά διηγήματα Κάποια μύχη σε μας συνέχειες Αυτό Το ίδιο δουλέψει και να σε ρωτήσω Και πώς και ξεκίνησε αυτό Τι είχε εκτός από την ανάγκη Να κοινωνήσεις κάποια πράγματα Να επικοινωνήσεις ε, μωρέ, Να πω τις βλακίες μου και εγώ κάπου Δηλαδή την εποχή των social media Όλοι έχουμε από ψάρα μας Οπότε αυτό Και ποιο είναι είναι DRA Bitter Night Block Spot, αυτό, Όποιο μπει εντάξει, proceed with caution και άλλα. Γιατί DRA Bitter Night? Το, αυτό είναι μεγάλη ιστορία, δεν ξέναν αξίζονται να το πούμε τώρα. Ε, όσο μπορώ να το πω πιο συνοπτικά είναι το ότι έψαχνα να βρω ένα πρωτότυπο όνομα. Βρήκα κάποια στιγμή, διάβαζα για κάποιον ήρωα τη Marvel, που είχε ένα κακό, που είχε ένα εξίσου γελίο όνομα. Το άλλαξα λίγο, το έκανα ακόμη πιο γελίο και το κράτησα αυτό, είναι λίγο σαν brand name. Οκ. Okay. Λοιπόν, Χριστόφορος ε, γράφει αρκετά και έχουν και podcast στο Nerd Things. Σωστά, σωστά. Έρχεσαι πιο κοντά, αρκετά πιο κοντά. Ε, πώς ξεκινήσε και πριν από πόσα χρόνια? Ε, δεν έχει πολλά χρόνια. Ε, ουσιαστικά το 19 ξεκινάει το site. Ε, η ιδέα ξεκίνησε ε, από εμένα και έναν φίλο... Το Δημοσθένη, ο οποίο μα ακούει και όλα τι χαιρετίσματα. Γεια σα, Δημοσθένη. Μπορείτε να στέλνει στο chat του Radio Reboot στη σελίδα Πράγματα. Τώρα ευτυχώ μου το θύμισε. <laughs> <laughs> ε, ο οποίο είναι και συντοπίτη σου, είναι ο περιστηριότη και αυτός. Οκ, okay, θα τα βρούμε. Ε, Τέλο πάντων, ε, με αυτόν είχαμε κοινά γούστα, δηλαδή σε ταινίε, αθλητικά, μουσικέ, όλα αυτά. Του μιλάγαμε πάρα πολύ για ταινίε. Ε, ο Δημοσθένη είναι και δημοσιογράφος, οπότε έγραφε έτσι κι αλλιώ. Ε, εγώ πάντα μου άρεσε να γράφω για ταινίε να σχολιάζω... και λέγαμε «Οκ, okay, γιατί να μην κάνουμε ένα site να γράφουμε και εμείς τις απόψάρες μας» όπως είπε και ο Jason Πριν, το ίδιο πράγμα που μου από απόψάρες. Ε, και κάπως έτσι γεννήθηκε, μπήκαν κάποια άλλα άτομα στην πορεία. Πλέον είμαστε λίγο στον πάγο, κάνουμε μόνο podcast... αλλά σιγά σιγά τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε ξανά κείμενα, ε, να το κινήσουμε λίγο. Και με ε. τι καταπιάνετε... Γιατί okay. έχω δει ότι hey, παίζει μέσα και για κόμικς δηλαδή είναι. Κοίτα, είναι, είναι nerd. Οπότε έχει ταινίε, ταινίε κυρίω. Αλλά έχουμε και κόμμεξ, έχουμε και βιβλία, σειρέ. Ε, αυτά κυρίω, ναι. Δεν έχουμε. Α, κάνα βιβλίο. Πού και πού, ναι. Ανάλογα, δηλαδή, με ότι καταπιαστούμε. Αλλά κυρίω είναι ταινίε, yeah. κατά βάση. Okay. και το βρίσκουμε στα social και έχει και διά του ε, ναι, σελίδα είναι nerdthings.gr ε, και στο YouTube ε, πάλι net things Κανάλι. κανάλι ε, έχουμε podcast, έχουμε video essays. Είναι, έχει πολύ κουπράμα μέσα. Πολύ ωραία. Και πάμε και στο Θάνο, ο οποίος ε, έχει και αντίστοιχες σπουδέ ε, περί του ζητήματος και νομίζω θα προσφέρει και αυτός πλάσμια οπτική. Ναι, εγώ δεν έχω ε, δυστυχώς ούτε σάιτ ούτε σελίδες και τα λοιπά. Ζανόμαι κάπως λίγο ε, εδώ με τους ε, ίντερνετ... Ε, ναι, όχι. Εγώ το έχω σπουδάσει το αντικείμενο, και θεωρώ ότι. Εγώ το θεωρώ μόνο αυτό, βέβαια. Ότι μου δίνει το δικαίωμα να πετάγομαι και να λέω συνέχεια γιατί θα το κάνω εγώ αυτό έτσι. Πώ έχει γυρίσει αυτό το πλάνο έτσι. Πώ είναι το ένα, πώ είναι το άλλο. Αυτά που κοκκυριγορεί και είσαι παππού καμιά φορά και φωνάζει απλά στην τηλεόραση μόνο σου. Κάπω έτσι. Ε, ναι, και απλά αγαπάω πάρα πολύ το, το αντικείμενο. Και α ήθελα κάποτε να έχει ασχοληθεί με αυτό επαγγελματικά. Δεν έτυχε. Ε, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, πολύ ωραία, είπαμε δύο πράγματα έτσι αρχικά Να γνωρίσει και ο κόσμο αυτές τι μυστήριες φωνές που είναι πίσω από τα μικρόφωνα ε, Ξαναλέω ότι επικοινωνείτε στο, στη κεντρική σελίδα ε, Radio ε, Υπάρχει το chat Από εκεί και πέρα θα μας συνεπάρει έτσι και αλλιώς η κουβέντα Άρα θα το κοιτάζουμε όποτε το θυμηθούμε Δηλαδή δεν είμαστε τόσο τυπικοί σε αυτά τα πράγματα Ο παρία δεν είναι καθόλου τυπικό σε αυτά Λοιπόν... Θα ξεκινήσουμε με το Jason μια είναι εδώ δίπλα και δεν θυμάμαι ποια ήταν η πρώτη... Για να δούμε. Ξε... Θα ξεκινήσουμε τις λίστες μας ε... με τις ταινίε δράσης. Οκ. Okay. Έτσι. Ας μπούμε δυναμικά, ξέρω εγώ. Συμφωνώ. Έτσι, τύπου ξέρεις δράση, όταν σκέφτεστε δράση, τι σας έρχεται στο μυαλό. Χέρκυλης, η με αυτήν η δράση πραγματική. <συμφωνώ> <Έτσι>. <συμφωνώ> <συμφωνώ> κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. <συμφωνώ> Ε, λοιπόν, για πεζέρ Τζέισον. Πάμε από το νούμερο 3. Ωραία, κοίτα. Τώρα οι δράσει, επειδή εγώ είμαι κεφάνη τη δράση, μου αρέσουν αυτέ Θα μπορούσε να έχει 50 στη λίστα. Φαντάζομαι όλοι, εντάξει, μπορούσα να βάλουμε τα πάντα του σύμπαντο. Είπα να βάλω κάποιε οι οποίε όχι δεν είναι γνωστέ, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι λίγο πιο ιδιαίτερε. Μία από αυτέ είναι το, το Shootem Up. Ε, το οποίο είναι. Εκτός από μια πολύ ωραία ταινία δράσης, έχει τρομερό χιούμορ. Δεν παίρνει τον εαυτό σε σοβαρά για κανένα λόγο. Και δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον να τη δει και να μην του αρέσει. Δηλαδή, και κάποιος hard-core δεν μπορώ να μην τη διεστώ ευχάριστα. Δηλαδή μια ταινία, είναι κόμικ, είναι κόμικ είναι μεταξύ καρτούν. Ο Κλάι Βό είναι φανταστικό. ο διαμάτι μετάξυ μας είναι η καλύτερη ερμηνεία του πέρα από την περσινή που έχει παίξει το Holdovers. Είναι από τους καλύτερους κακούς που έχουμε δει. Και υπάρχει η Μονικα δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Οκ, okay. και όταν λες ε, δράση πάντα τη σκεφτόμαστε γρήγορο ρυθμό, μοντάζ, ε, καταιγισμός ε, εκρήξεων. Έχει τέτοια μέσα. Ναι, έχει πολύ ωραίες σκηνές δράσει, πολύ ωραία χορογραφημένες. Ε... Mm. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί εντάξει έχουμε δει σκηνές δράσει και χορογραφίες με το κιλό, έτσι. Αυτό το οποίο κάνει διαφορά είναι το ότι κάποιε είναι πολύ έξυπνε, πολύ χιουμουριστικές. Αυτό είναι το... Το επιπλέον στοιχείο το οποίο δίνεις η ταινία. Οκ. Okay. σχόλια από τους υπόλοιπους φυσικά. Έτσι θα πάει τώρα. Το Shoot'em Up ε, είναι όντως πολύ απολαυστικό. Το είχα δει μια φορά τότε. Ε, δεν ξεχάσω την ταινία ε, γιατί έχει αυτό το kill με το καρότο. Είναι από τα highlights. Αυτό λέω εντάξει, το κατάφερα και το κάνα να φαίνεται γαμάτο. Δηλαδή αυτό είναι το καλύτερο. Ότι είναι η πιο γελία ιδέα του κόσμου και την κάνα να φαίνεται κούκκο. Ναι, είναι φανταστική. Δηλαδή αυτό η άλλη σκηνή που, αν τη θυμάσαι, που τέλο πάντων έχει κολλημένη την πελούτσα πάνω του. Κάνουνε σεξ και σκοτώνει το σύμπαν. Και αυτό στο χαρτί λε πω, πω, τι βλάκια. Ήταν καλό, ήταν πολύ έξυπνο. Το έχει δει Θάνο? ναι, το, το, το, το θυμάμαι, το, το θυμάμαι. Ε, είχα, αυτή την ταινία την είχα σβήσει από τη μήνη μου με το μεταξύ μέχρι να την αναφέρουμε σήμερα και τώρα από πού την ε, ανέφερε ο Ιάσονς ότι τη θυμάμαι ξανά και ξανά και μου έρχεται... Εντάξει, αυτή η ταινία κανονικά θα ε, μοιάζει με μια πολύ καλή παροδία του Sin City. Ε, στο δικό μου το μυαλό, ας πούμε. Κάπως έτσι, πώς ε, ε, έχει πάρει ο άλλος... Ε, ε, όχι, βέβαια θα μου πεις, τυχαίνει εκείνη και ο Κλάι και στα δύο, δεν το λέω γι' αυτό βέβαια. Αλλά... Έχει πάρει όλα αυτά τα πράγματα που έχει την τάση ο Φράνκ Μίλερ να παίρνει τον εαυτό πολύ σε σοβαρά σε πράγματα και να τα κάνει είναι, είναι, είναι, είναι παροδία είναι παροδία ουσιαστικά σε... με τον τύπο με το πρότυπο του αντρό, με τη γυναίκα που κρέμεται από τα χείλη του και αυτός είναι ξύλο τράχυλος, δεν μιλάει πολύ είναι ο κλασικός χαρακτήρας που έχει ο Φραγκ Μίλερ με το μυαλό του μόλις γράφει Α, ε, νουάρ είναι σαν, Το συνθήτη είναι φιλμ Νουάρ Σε κόμμα ουσιαστικά Και την ταινία αυτή είναι μια παροδία Εκείνη είναι επιτυχημένη παροδία Εγώ Θα έλεγα να συμπληρώσω ότι είναι περισσότερο Παροδία γενικά Τον ταινιούν δράση Αλλά παροδία αγαπησιάρικη Δεν είναι να σας δείξουμε τι βλακίες κάνετε Είναι ότι το κάνουμε αγαπησιάρικη αλλά το κάνουν πιο ανάλαφρα αυτό. Ναι, όχι, όχι δεν είναι όπω είναι με κακές προθέσεις παροδιά. Κατάλαβα, Υπάρχουν κατάλαβα τι και... λες. Απλώς έχει όλα τα στερεότυπα. Είναι ο Τουμπα Νοήρας, ο οποίος είναι πρώην special forces. Έχει φάει ξέρω σου για 17 άτομα. Είναι η, η τύπησα, η πολύ όμορφη. Είναι ο κακός που είναι πολύ κακός. Λοιπόν, αλλά, αλλά γίνεται όπως πρέπει αυτό. Είναι παροδιά ταινιών δράσης από τύπο που αγαπάει τις ταινιές δράσεις. Ναι, ναι, αυτό, αυτό. <laughs> Γι' αυτό λέω αγαπησιάρικα. Θυμόμαστε ποιο το έχει σκηνοθετήσει. Δεν είναι πολύ γνωστό. Νομίζω έχει γράψει και το σενάριο και νομίζω αυτός αυτό είναι κυρίω σενάριογράφο. Okay. Και είναι κρίμα γιατί τύπος φαίνεται το είχε. Ναι, δεν θυμάμαι και εγώ ποιο το έχει κάνει αυτό. Θα μα ειδοποιήσουν από το control σε <σοφίλω> λίγο <σοφίλω> <σοφίλω> <σοφίλω> για το ποιον. Να δούμε τι θα πει το βάρ. Λοιπόν, πάμε στην νούμερο 2 από τι ταινίε δράση. Γι' άσο να εσύ θα συνεχίσει. Θα μα τελειώσει η τριάδα σου. Πάλι με την ίδια λογική, έβγαλα μια ταινία που θεωρώ πολύ υποτιμένη: Το Last Action Hero του, του Βατζενέγκερ. Ε, <laughs> κατά τη γνώμη μου, είναι η τελευταία μεγάλη ταινία του Βατζενέγκερ. Ε, και το λέω γιατί είμαι στην ηλικία που νομίζω πάνω κάτω το ίδιο είμαστε όλοι. Έχουμε μεγαλώσει με Βατζενέγκερ και σταλώνε. Είναι η τελευταία μεγάλη γιατί είναι και αυτό, αυτό είναι παροδία ταινιών δράση. Είναι πολύ έξυπνη παροδία. Ε, Διακομωδίτα κλεισέ με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Είναι αρκετά μετά. Λοιπόν, και νομίζω έχω πει σε κάποιο φίλο ότι το συζητούσαμε. Η ταινία είναι Deadpool πριν το Deadpool. Λοιπόν, πήγε άκλα αυτή γιατί ήταν πολύ μπροστά από την εποχή και έχει πέσει και πάνω στο Jurassic Park, οπότε καληνύχτα τι Σε ποιο? Όταν έχει, έχει φύγει το 93 έπεσε πάνω στο Jurassic Park, οπότε όπως καταλαβαίνετε πήγε άκλα αυτή. Είναι πάρα πολύ έξυπνο, έχει πάρα πολύ πλάκα ως βατζενέγκερ. Νομίζω ότι ένα στιγμό που το ξέρει και ο ίδιο δεν είναι καλό ηθοποιό, αλλά αυτό που κάνει σαν action hero είναι τρομερό. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι, αν θυμάστε την ταινία, είναι ότι έχει κάποια διαφημιστικά και καλά, κάποια τρέιλερ, το οποίο θα το πω πολύ υπεύθυνα, έχει τον καλύτερο άμυλετ όλων των εποχών. Λοιπόν. <laughs> δηλαδή, αυτό το, το τρέιλερ για καλά του άμυλετ είναι πραγματικά αριστούργημα. Μόνο αυτό να υπήρχε είναι αριστούργημα. Αυτό. Τι θυμάστε? Ναι. Ε, ναι, τη θυμάμαι πολύ καλά Την έχω δει σινεμά παιδάκι Μαζί με τον πατέρα μου ε, Τη θεωρώντως πολύ υποτιμημένη yeah. Δηλαδή είναι από τη συνέντευξη του Που δεν, δεν τη θυμάται ο κόσμος Δεν θα την αναφέρει ε, Με κάλψες πολύ σε αυτό που είπες με το Ότι είναι μέτα Πριν γίνει όλη η φάση Τώρα με το μέτα που το έχουν πάρει yeah, Εκουράσει yeah. πλέον yeah, πούμε. Yeah, yeah, yeah. Δηλαδή αυτό που κάνει το Deadpool ε, Έχω διαβάσει ότι ο Μακτίναν ο ή ήθελε να την κάνει ακόμα πιο μέτα... και είχε παίξει θέμα με το στούντιο. Δεν τον αφήσαν, οπότε κλάσικα δημιούργησε θέματα... και στο όραμά του πως ήθελε να βγει. Ε, Παρ' όλα αυτά θεωρώ καταπληκτική ταινία. Ε, ο Σβάτζενέγκερ εκείνα τα χρόνια πιστεύω ότι δεν είναι... Okay, δεν είναι ο παραδοσιακά καλός τοπιός σίγουρα... αλλά εκείνα τα χρόνια ε, στα s ε, κάνει δύο-τρει ρόλου που λε: Οκ, okay, έχει βελτιωθεί, υπάρχει βελτίωση. Στο Λάι ταξιον χειρού φαίνεται και στο True Lies, αντίστοιχα, αν το θυμάσαι, του Κάμερον. Που δείχνει ότι. εντάξει, δεν θα το πω πατσίνο, αλλά ότι, οκ, okay, έχει ερμηνεύει, προσπαθεί, στο μέτρο που μπορεί έτσι. Γιατί ο τύπο ήταν, εντάξει, παίζει με τη σωματικότητά του. Αυτό ήταν και τι ατάκε του. Αλλά το κάνει τέλεια. Ε... Έχει βελτιωθεί πολύ, ναι. Ε, εντάξει, ξέρει, νομίζω ότι έχει, έχει το κομικό timing, δηλαδή ναι. όλα αυτά τα one-liners που φεύγουν. Ναι. Τα λέει όταν πρέπει να τα πει. Δεν είναι ότι απλά διαβάζει το κείμενο. Και έχει βελτιωθεί σίγουρα και η προφορά που σ' πρώτε ταινίε ήταν αυστριακή τελείω. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Ναι. Καλά το trailer που εντάξει Πεθαίνω, το βάζω. Είναι από τι αγαμένε μου σκέψει. <σχελίες>. Πια <σχελίες> ε, είναι, είναι αριστούργημα, <σχελίες> δηλαδή μόνο αυτό το έχει βγάλει και το ξαναλέω υπεύθυνα. Είναι ο καλύτερο άμυλε Ever. <σχελίες> <σχελίες> Φέρτε μου το λέω τη Ολίβε. Ναι, δεν φτουράει μία. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, να αναφέρω το Μακτίνα που θυμάστε. Έχει κάνει το Die Hard, έχει κάνει το Πέραντατο, έχει κάνει και... Die Hard 3. Είναι, είναι... ο τύπο, τον θεωρώ, το όπλο σκηνοθέτη σε δράση. Ναι, ναι, το όπλο, ναι, ναι, ισχύει. Το θυμάσαι. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω κιόλα. Ότι ο Μακτύρναν όντω είχε κάνει το, το Die Hard και στο Last Action Hero, η όλη φάση με την Ταράτσα, θυμίζει πάρα πολύ τον Die Hard και δείχνει ότι ο άνθρωπο αυτό δεν είχε κανένα θέμα απολύτω να χρησιμοποιήσει στοιχεία από την πρώτη ταινία που ήταν κάτι διαφορετικό και να τον βάλει και να κάνει πλάκα με αυτό. Αυτό δείχνει να είσαι γενικά κομπλεξάριστο με το έργο σου. Και αυτό που είπε έτσι με τα τρέιλερ είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε μετά και ο Μπεν Στίλερ κάπως, στο Tropic Thunder, που έπαιρνε και κανένα θυμάσαι. Ε, δηλαδή αυτή η ταινία όντω έχει στρώσει το δρόμο για. και είναι δεν τα αναφέρει. Κα... Κανεί σχεδόν ο... σαν, σαν ταινία. Δεν σαν να, ξέρεις, έγινε, πέρασε, πάει, τέλο. Αυτό. Ε, ενώ έχει. Ε, στρώσει το δρόμο αρκετά για, τα, για το στυλ του Inside Joke Movie Που είναι σήμερα κάποιες που από, Πώς παθούν να το κάνουνε Όπως είναι το Deadpool όντως ε, Όσον αφορά το κωμικό timing του Βατζενέγγιερ ε, Νομίζω ότι ο άνθρωπος ε, Πέρα από τα, από τα έξι στραβά που ξέρουμε Πιο πολύ ποια είναι αυτά ε, Έχει χιούμορ Και πάντα έχει χιούμορ Δεν είναι ότι ξέρεις Απλά νομίζω ότι τον είχαν κάνει typecast σε πολλά πράγματα, ότι θα είσαι αυτό, μονολιθικός, θα τα λε, στραβά και σπαστά, δεν μας νοιάζει. Εμείς θέλουμε αυτό. Αλλά το χιούμορ του γενικά προϋπήρχε. Και ξέρεις, ε, ίσως του είπαν ότι κοίτα να δεις κάποια στιγμή, ε, γιατί όχι. Εφόσον έχουμε ήδη καλύψει τα προηγούμενα τα κουτιά, α δοκιμάσουμε κάτι άλλο και είναι φυσικό. Και αυτό είναι καλό γιατί... Αυτό δεν βγαίνει να σε το συνοθετήσει ο άλλος, να σε κάνει να πεις κάτι και να φανεί ότι είναι off-beat το χιούμορ οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να βγαίνει από μέσα σου. Οπότε ό,τι και να λέμε σημερινικά, δηλαδή, όσα στραβάκια να έχει πάνω του, ε, που πιο πολύ είναι για πολιτικούς λόγους, αλλά μην το αναπτύξουμε τώρα αυτό εδώ πέρα, ε, το χιούμορ αυτό είναι από μέσα, δηλαδή το έχει, είναι πηγαίο. Ναι, το, το είχε, το είχε και ας πούμε και στις πιο μασίφ ταινίε δράσης. Σατάκι τι πέταγε και είχαν πλάκα, παιδί μου. Είχε κωμικό timing. Αλλά είναι αυτό το ότι βελτιώθηκε σίγουρα ναι. υποκριτικά στην πορεία. Και ο ίδιο γνώριζε ότι ακούγεται αστείο να το λέει ένα τύπο με την προφορά του. Και ποτέ δεν το έκρυβε, Ποτέ δεν έκανε κάτι για να το διορθώσει αυτό. Σου λέει: Το έχω, οπότε θα το κάνω περισσότερο. Γιατί το γνωσία είναι καλό σε αυτό το πράγμα. Ναι, σίγουρα. Α πλήρω αυτό που είπε ότι η ταινία πραγματικά πήγε αυτή. Θεωρείται σήμερα ότι μεγάλη αποτυχία. Ότι... Κάθε τη θεωρεί ότι είναι στο, στο top 5 του Σβατζενέγκερ, και αυτά. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να τη δει ο δεν την έχει δει, να την ξαναδεί, γιατί είναι, είναι πολύ μπροστά από την εποχή. Μιλάμε για το 1993, πάντα έτσι. Δηλαδή, αυτό που τώρα το ΜΕΤΑ έχει γίνει καραμέλα. Τότε ήταν όχι τα νερά. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλέ ταινίε που να το κάναν τότε. Ωραία. Νομίζω θα πάμε και στην αγαπημένη σου ταινία Δράση. Και τώρα αρχίζει το, το σφάκελο. αρχίζει το ξύλο. Ναι, τώρα το είδα και εγώ και προφανώ έχει ξύλο. Γεια θες, ποια είναι αγαπημένη σου ταινία. Μία Εντάξει, τώρα το νούμερο ένα είναι σχετικό ρε παιδί μου, ο καθένα πώ έχει κάνει τη λίστα για σήμερα. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε. Κοίταξε, δεν έχω βάλει γιατί έτσι κι αλλιώ στην αγαπημένη μου τριλογία δεν υπάρχει Matrix 4. Μην ακού καμιά γα Για μένα είναι το, το 2, το Matrix Reloaded. Δηλαδή, η δράση που είχε αυτή η ταινία, ακόμη και τώρα 21 χρόνια μετά, δεν έχω δει καλύτερη στην ταινία. Δηλαδή, μπορεί να συζητήσω για κανένα δύο ταινίες, μόνο η Σεκάνη που υπάρχει, α πούμε, στη λεωφόρο. Ε, κάνει όλη τη Disney και τη Marvel, ας πούμε, την ισοπεδόν για πλάκα. Η μόνη ταινία που είδα τέτοια ένταση ήταν το, το τελευταίο Mad Max. Που είδα ότι μου πραγματικά είχε τέτοια ένταση. Βγήκα από το σινεμά και τίναζα την άμα από πάνω μου. Ε, πέρα από αυτό ξέρω ότι σε πολλούς δεν αρέσει Γιατί σε σχέση με το πρώτο Matrix ε, Έχει περισσότερη δράση ότι πάει την ιστορία αλλού Εγώ διαφωνώ Όταν έχεις τη σκακέρα στο πρώτο Και έχει μια τριλογία Πρέπει κάποτε να την προχωρήσεις την ιστορία Αλλά για να μην το πάμε τώρα πολύ βαθιά Ξέρω ότι η δράση Οι χορογραφίες που έχει Είναι οι που έχω δει είναι Πραγματικά η ταινία είναι καθαρή αδρυναλίνη Οκ, okay. έχει να πει κάτι πριν έχει να πει κάτι σε αυτού που λένε ότι μετά το ένα δεν υπάρχει άλλο Matrix. Όχι μόνο, εντάξει, γούστα είναι αυτά βέβαια. Απλά εγώ νομίζω ότι η τριλογία το κλείνει όπω πρέπει να το κλείσει. Ε... Το θέμα για μένα είναι ότι έχει την πρώτη ταινία που δεν το έχει ξαναδεί και λες, Ωπα, τι έγινε εδώ. <κυρίζει> Στη δεύτερη έχει τρομερή δράση. Η τρίτη ναι, είναι είναι χειρότερη από όλε, αλλά όταν έχουν προηγηθεί άλλε δύο και πρέπει κάπως να σου κλείσει την ιστορία να παίρνει κάτι την κλείνει ωραία. Δεν σε εντυπωσιάζει τίποτα πλέον. Δεν σε εντυπωσιάζει γιατί από όψη πλοκή, από άψη θεάματο, αισθητική, τα έχει δει δύο προηγούμενε. Η τρίτη είναι εντάξει, πέφτει λίγο πιο κάτω, αλλά νομίζω <coughs> κλείνει καλά την τηλεογένεια. Ξαν, δεν υπάρχει Matrix 4. Είναι από τι μεγαλύτερε αρπαχτέ που έχουν βγει ποτέ. Αυτά. Για πείτε για το Μάτριξ Reloaded. Οκ. Okay. Ε, γενναία δήλωση. <laughs> Όχι εντάξει. Ε, το Reloaded δεν το θεωρώ σε καμία περίπτωση κακή ταινία. Ούτε και διαφωνώ με αυτού που λένε μετά το Matic 1, δεν υπαρχει δύο, τρία. Τέσσερα είπαμε, δεν υπάρχει, συμφωνώ. <laughs> δεν υπάρχει τέσσερα. Ε, απλά εντάξει, εγώ στο μυαλό μου τώρα αυτό είναι με τι λίστε που το συζητάγαμε και πριν με τα είδη. Το Matic α πούμε, εγώ το βάζω είναι και sci-fi. Οπότε δεν ξέρω πού να το βάζα. Δηλαδή λοιπόν, εγώ το, το βάλα και σε δύο <laughs> λίστε. Γιατί εντάξει, έχει, έχει δράση που, okay, άλλαξε το σινεμά. Και είναι και επιστημονική και φαντασία κατά βάση ιστορία. Είναι αυτό η Σάιφη. Ε... Δεν θα πούμε για αυτός που λένε ότι είναι πραγματικότητα. Εντάξει, θα το προχωρήσουμε λίγο. Θα συζητάμε <laughs> μόνο για αυτό, για την επίπεδη γη, ξέρετε. <laughs> σε μένα και τέτοια. Ναι. Βγάλετε το τώρα, όλοι κάτω. Τέτοιε <laughs> κινήσει να βγάλετε πίσω. <laughs> εντάξει. Απλά μπορεί να βρει το λουμινό από το κεφάλι. Σου, <laughs> να ότι εμποδίζει το, το σήμα. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, το reloaded του θεωρώ ε, αρκετά καλό sequel. Ε, μετά την τελευταία φορά που το είχα δει, το είχα δει κι εγώ και εγώ Όταν είχε βγει και ήμουνα σε φάση, όχι ήμουνα πιο πιτσυρικά τότε. Πω ήμουν λίγο ότι κάτι μου λείπει εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Ε, δεν το θεωρώ τέλη ταινία. Η σκηνή στον αυτοκινητόδρομο σε επίπεδο δράση δεν υπάρχει. Έστησαν όλα. Χτίσαν κανονικό αυτοκινητόδρομο <Ρι> για να γυρίσουν τη σκηνή, δηλαδή. Αντεγιά. <Ρι> ε, η ταινία προχωράει τι θεματικέ του πρώτου. Αυτό μου αρέσει. Ότι είναι το πρώτο που για μένα είναι τέλειο. Και το δεύτερο έχει, σου δείχνει πώ είναι ο εκλεκτός. Επειδή, στο ένα έχει ανακαλύψει ότι είναι ο εκλεκτός, Στο δύο είναι σε φάση τι κάνει, πώ το διαχειρίζεται αυτό. Δηλαδή, στα πάει πολλά ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι σε κάποια σημεία, σαν ταινία μου φαίνεται, επειδή ο Ουατσοφσικοί θέλανε να κάνουν καλύτερη ακόμα τη δράση και το καταφέρουν σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα, α πούμε, Έβλεπα ότι okay, έχει διάλογο θεματική και μετά δράση. Διάλογο θεματική, δράση, δράση. Και σε κάποιε μέρε το παράκαναν. Π.χ. σε σκηνή με του Πολλού Μιθ. εκεί δεν μου αρέσει αυτή η σκηνή. Δεν ξέρω. Δηλαδή θεωρώ λίγο υπερβολική. Εμένα προσωπικά δεν μου έκανα. Με χαλάει λίγο αυτή η σκηνή. Κοίτα, θα σα πω εντάξει, έχει γεράσει λίγο άσχημα από CGI αυτή η σκηνή. Ναι. Ε, Μένα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω από να θυμίξει μετά είναι θέμα Αγούστου. Ναι, ναι, όχι εντάξει, αυτό είναι προσωπική άποψη. Εκράζω έτσι κι αλλιώ. Ε, Οπότε, εντάξει, δεν είναι... από φαίνεται... Απ τη μία μου φαίνεται περίεργο που λέει «Α, ah, το Mark's το λέτε, θεωρώ το top». Ε, το θεωρώ πολύ καλό, αλλά αυτό, εγώ προσωπικά. Για παίρνες, Θάνο, εσύ, είναι. Matrix Reloaded. Εγώ δε... είμαι λίγο στην ανάποδη, στην αντίθετη πλευρά. Ε, ενώ εμέν το πρώτο Matrix θεωρώ ότι είναι από τις πιο σπάνιες τίνες που έχουν βγει, την εχώ όχι, ε, θεωρώ πως έπρεπε να σταματήσει εκεί δηλαδή το reload θυμάμαι ότι όταν είχα πένω το εδώ σινεμά είχα με τόση λαχτάρα να δω τι θα κάνω και πώς θα το... τι θα γίνει γιατί και ξαφνικά ενώ την έβλεπα συνειδητοποίησα ότι και κάτι που το σκε... δηλαδή, πιο μεγάλος τα σκέφτεσαι αυτά περισσότερο είναι ότι η κεντρική ιδέα του είναι Κάτι το οποίο το Hollywood όταν αρχίζει και αναπτύσσει αυτά τα πράγματα άσχετα από το αν το γράφουν το σενάριο δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι έξυπνοι δε, δεν τα πάει καλά. Είναι μια έφπεπτη επαναστατική ιδέα που δεν μπορεί να παρει πύρισο τη έκταση και αυτό φάνηκε λίγο όταν αρχίσουμε να το χάνουμε με την μπρεδεμένη φιλοσοφία και του δεύτερου και του τρίτου. Που άρχισαν λίγο να αναιρούν τον εαυτό του σε κάποια πράγματα. Τι σημαίνει ο τι είναι το πεπρωμένο, ποια είναι η μοίρα, τι είναι το άλλο. Το πρώτο ήταν ακριβώ όσο έπρεπε. Ήταν ένα ολοκληρωμένο έργο. Το δεύτερο και το τρίτο μου φάνηκε σαν να έχει γράψει μια πρόταση και μετά εκεί που έχει κλείσει λε: Α, ναι, ήθελα να πω και αυτό και γράψει κάτι άλλο. Μετά λε: Α, ναι, είχα ξεχάσει και αυτό. Έχει γράψει άλλα πέντε πράγματα και το πρώτο αρχίζει και λε: Πού ήσου Τι θέλει να πει, Πού θέλες... Και είμαι μεγάλος φαν του πρώτου. Πάρα πολύ μεγάλος. Ε, κακή τένεια δεν είναι. Αλλά θα ήθελα να τη δω και να μην είναι το sequel. Να είναι κάτι άλλο. Γιατί εμένα εκεί που στο τέλος πέταξε με το που τους κλείνει το τηλέφωνο και λέει «Αντε και για να και ξυπνήσαμε και πετάει στο πρώτο και στο κλείνει και παίζει «Ρίτσα και στη Τέλο. Τέλος. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τι θα, θα, το, τι θα γίνει μετά. Στο αφήνει ότι... Τα κανόνα που πάντα, τι μηχανέ, επανάσταση. Δεν ήθελα να το δω. Ήθελα να το φαντάζουμε. Αυτό είναι. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Παίζει και αυτό. Ε, ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε την πρώτη. Και θα το πάμε λίγο γρήγορα τώρα, δηλαδή. δεν Θα μένω πολύ στην κουβέντα γιατί ξέρετε, θα ξεφύγει. Okay. Ε, πάμε τώρα στη ασθενή στην τριάδα δράσεων ε, του Χριστόφορου. Ναι. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Εδώ, όπως 15. είδες, έχω γράψει κάτω οπότε δεν ξέρω τι να διαλέξω και θα, θα πούνε και τα παιδιά, οπότε άμα έλεγα μία τη να πω εγώ μία άλλη Λοιπόν, δύ δύο δευτερόλεπτα θα κάνω μία τεράστια αναβάθμιση Αυτό θα το βάλω εδώ για να μιλάτε πιο κοντά και πιο σε φάση Και θα το γυρνάς πολύ κοντά και σε σένα θα παίξει χέρι. Μαργαρίτσι και έτσι. <laughs> <laughs> λοιπόν, συγγνώμη για τα παπούπτα, αλλά το κάνουμε για να ακούγονται όλοι καλύτερα. Είμαστε και αρκετοί κιόλα. Θα αναβαθμιστεί αντίστοιχα και το στούντιο να μπορούμε να φέρνουμε εδώ λαό. Πραγματικά να μιλάνε όλοι. Λοιπόν, για πάμε, Χριστόφωνα. Λοιπόν, νούμερο τρία. Ε, θα βάλω μια ταινία. Δεν τη θεωρώ από τι αγαπημένε μου. Ε, την κάνει τη Γουστάροφ, αλλά τέλο πάντων αν δεν την έβασα στο top 3 γενικά, αλλά σε αυτό που κάνει και σε αυτό που, στην επιρροή που έχει αυτή η ταινία, ε, τη θεωρώ top. Είναι το Hard Boiled ε, του Τζον Γου. Αν το, το έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι. Ναι. Ε, είμαι επηρεασμένο και ολέ γιατί έχουμε κάνει και ένα podcast ε, στο site τώρα με τον Τζον Γου θα βγει. Οπότε ε, είδα όλε τι ταινίε σχεδόν του Γου. Ε, η ταινία είναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι το απόλυτο κρεσέντο δράσης. Ό,τι βλέπαμε στο Hollywood, ας πούμε, μικρά, η ταινία αυτή το έκανε πρώτη. Ε, slow motion, ε, αυτό με τα, τα δύο όπλα και να προβολάνε στον αέρα. Αυτό που βλέπουμε στο Matrix, ας πούμε, που όποτε σκέφτηκαν, τα είχε κάνει ο Τζον Γου τότε, το 92. Ε, η πλοκή απλή, αλλά γαμιστερή. Ε, σκληρο, ε, σκληροτράχυλος μπάτσο με που ήταν ε, μαφιόζος που είναι όμως, και αυτός ε, undercover μπάτσο. Ε, και απλά καταστρέφουν τα πάντα με επικές σκηνές, δηλαδή είναι μια σκηνή καλύτερη από την άλλη. <laughs> η, η, η αρχή της ταινία θα μπορούσε να είναι η κλιμάκωσή της και είναι η, η αρχή απλά που είναι στο εστιατόριο και φεύγει γλιστράει με το <laughs> αυτι, <laughs> από τα σκαλιά και πυροβολάει ας πούμε. Ε, δεν ξέρω τι να πω, το πω για αυτήν την ταινία, είναι τόσο φαντασμαχωρική ε, θα πω μόνο για το μονοπλάνο το κλασικό άμα το γνωρίζετε, που είναι στο νοσοκομείο στο τέλος που ουσιαστικά ανεβαίνουν όροφο αλλά δεν είναι όροφο, απλά κλείνει πόρτα και φτιάχνουν τα σκηνικά και είναι μονοπλάνο όλο αυτό και αρχίζει και είναι το πιστολίδι του Ελέους και ο Τζον Γου τον θεωρώ ίσως τον κορυφαίο σκηνοθέτη σε δράση που έχουμε δει και ίσως τον πιο επιδραστικό Αυτό έτσι για αρχή, δεν ξέρω τι ναι, ναι, να όχι, συμφωνώ. Εντάξει, είναι εκπληκτική ταινία. Ο Τζον δηλαδή, Γουρούντινγκ είναι πραγματικά ο μπαμπά του Χόλιγου. Δηλαδή, αυτά που τα έκανα εγώ, τα, τα πήρε μετά το Χόλιγου ε, και τα βιομηχανοποίησε, α το πούμε έτσι. Αλλά ναι, είναι πρωτοπόρο, δεν το συζητάμε. Ε, δηλαδή, μην πούμε τραγικά σκηνοθέτε. Δηλαδή, από τον Ταραντίνο μέχρι το οποιοδήποτε, όλοι έχουν πατήσει εκεί. Ε, Όντω είναι καταπληκτικό. Ακόμα και εγώ δεν ξέρω να μπορώ να διαλέξω κάποια από μου. Του Τζον ενώ, αλλά νομίζω ότι είναι σίγουρα είναι πρωτοπόρο, πολύ επιδραστικό κοινοθέτη και δεν πολύ αναφέρεται επειδή είναι δράση και είναι θεωρούμε ότι η δράση είναι ένα υποδέστερο είδο. Αλλά πραγματικά ναι, ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπο, είναι καλλιτέχνη του είδου. Αυτό. Για πεθάνου. Ναι, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο Τζον Γου ε, το προσπάθησε και στο Hollywood. Μάλλον το Hardball ήταν μια από τις ταινίσεις που το ανοίξαν τον δρόμο να πάει στο Hollywood. Ε, το θέμα είναι ότι δεν... εκεί υπήρχαν θέματα γιατί χρειάζεσαι και τους ανάλογους ηθοποιούς για να βγάλεις αυτή την τρέλα στην κάμερα. Δηλαδή με το Mission Impossible όταν έχει τον Tom Cruise που η αλήθεια είναι ότι είναι ο Tom Cruise και παίζει με έναν τρόπο συγκεκριμένο καλό στο οποίο είναι, αλλά στη δράση πάντα κάνει πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Πρωταγωνιστής είναι ο Tom Cruise. Δεν είναι η σκηνοθήτη του Τζον Γου. Ενώ το face-off, ας πούμε, που για μένα είναι μία από τις πιο τρελές και καλέ ταινές δράσεις που έχουν βγει γενικά, είναι γιατί έχει και σαν συμμάχους τον Τραβόλτα και τον πιο... Παρεξηγημένο καλλιτέχνη όλων των εποχών και τον καλύτερο, ίσως τον Νίκολα Κέιτ, ο οποίο νομίζω πω είναι μια ιδιοφυα. Απλά δεν, ε, ο ίδιος νομίζω πω σχένεται και τη λέξη κιόλα. Που αν έχει αυτού του δύο, τότε είναι που και η σκηνοθεσία του Τζον Γου λάμπει μέσα από αυτού. Δηλαδή είναι και ο συνδυασμό καμιά φορά. Και μακάρι να είχε κάνει και πολλέ συνεργασίε στο Hollywood με τέτοιο κόσμο παρά με του Τόμ Κρού κτλ. Αυτό. Ισχύει. Δεν δε διαφωνώ σε κάτι και μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, ναι. Α, να Δεύτερο... πω εδώ ότι θα τις ανεβάσω μετά σαν σχόλιο και συγκεντρωτικά όλες τις προτάσεις που έχουν κάνει εδώ οι φίλοι, ώστε να μπορείτε σε ένα σχόλιο να τα έχετε όλα κατεβατά και να κάνετε το Σαββατοκύριακο σας στην Εφίλ. Για πάμε, συζητάμε δράση και πάμε στο Χριστόφορο, είναι η δεύτερη. Λοιπόν, δεύτερη είναι αγαπημένη, προσωπική αγαπημένη μου ταινία. Ε, δεν τη βάριέμαι ποτέ από τότε που την είχα δει. Σινεμά, παιδάκι. Ε, είναι ο Βράχος, το The Rock του Michael Bay. Ε, εντάξει, action, όταν λέμε Action Epos, είναι αυτή η ταινία. Δηλαδή, τι να πω να το πω, επειδή τώρα και ο Θάνο ανέφερε και ο Νίκολα Κέιτζ. Νομίζω είναι η πρώτη ταινία δράση που παίζει ο Κέιτς τότε, γιατί παίζε άλλο στυλ μέχρι εκείνη την περίοδο. Ε, δεν ξέρω πώς το διάλογο το σκέφτηκα να... ότι μια ταινία με τον Σον Κόνερ και τον Νίκολα Σκίτς τότε... που δεν έκανε αυτό το είδος... ότι, ε, ότι θα πιάσει τόσο πολύ και ότι αυτοί οι δύο θα έχουν τέτοια χημεία Είναι εκπληκτικό. Ε, και επίσης, Μάικλ Μπέι όταν πριν ε, γίνει... Η... <laughs> μόνο μπαμπούμ. Είχε μπαμπούμ και τότε, αλλά τουλάχιστον υπήρχε... το συνόδευε ωραία όλο αυτό. Είχε άλλη ροή το... Ήταν πιο epic και πιο ωραία ιστορία. Επίσης, έχει τον Ed σαν κακό. Τεράστιος. Πάντα αναβαθμίζει τι ταινίε Το Ed ναι. Harris, μην το ξεχνάμε. Ε, η ιστορία είναι οκ. Okay, είναι ουσιαστικά το Die Hard, αλλά στο Alcatraz. Είναι, η συνταγή είναι ίδια. Ήθελα να αναφέρω και το Die Hard, αλλά λέω και okay, μην το παρακάνουμε. Ε, το Βράγος ε, είναι ταινία που λατρεύω. Ε, και... Ναι, δεν ξέρω, είναι, τώρα μ' έχει πιάσει εξής το, <laughs> το nerdgasm και είμαι φόβος, <laughs> φόβο. <laughs> τένει άρα είναι αυτά, το, λέω να το δω σήμερα. <laughs> ε, Τι θεωρώ στι, στι top ταινίε δράσης 90's και γενικά. Εσάς μπορείς, ένα Jason, πώς φαίνεται. Εντάξει, είναι κλασική αγαπημένη δεκαετία 90. Εγώ πρώτα απ' όλα το Michael Bay είναι λίγο υποτιμημένο σκηνοθέτη και κυρίω ο ίδιο υποτιμά τον εαυτό του. Εντάξει, μετά μπλέξαμε τα Transformers, βγάλαμε λεφτά. Δεκτό, αλλά είναι καλό σκηνοθέτη. Δηλαδή πέρα από την Πλάκα και το Χαβαλέο. Ο τύπο είναι μάστορα τη δράση. Και φαίνεται κυρίω από τι πρώτε ταινίε του που δεν το έχει ξεφτυλίσει τελείω να το κάνει μόνο για φράγκα, ξέρω εγώ. 7ο sequel Transformers. Υπάρχει ο βράχο. Ε... Είναι πάρα πολύ καλό σκηνοθέτης γενικότερα. Έχει κάνει και τον Bad Boys, ήταν η πρώτη το έτσι action που είχε κάνει. Ναι, και έχει κάνει το. Μετά τα Transformers έχει κάνει με Wolberg και The Rock. Δυστυχώ δεν θυμάμαι τον τίτλο του τώρα. Α, ah, το... Pain and Game. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω τίποπο ποτιμά τον εαυτό του. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν και το... τα studio δεν του δίνουν ευκαιρία, αλλά. Είναι μάστορα στο ίδιο. Τώρα για να κλείσουμε, εντάξει, να ναι, συμφωνήσω ότι ο Νίκολα Κέιτ δεν μπορεί να παίξει τα πάντα. Είναι ίσω ο μοναδικό που μπορεί να παίξει τα πάντα με διαφορά. Σούπερμαν. Δεν θα το βλέπει, εγώ το λέω πάντα. Καλά, κακάνε. Το, το έπαιξε για λίγο, αλλά με CGI στο The Flash ήταν. Ένα από τι πιο αθλητέ σκηνέ που είδα τελευταία. Για πεθάνω, εσένα πώ φάνηκε. Εντάξει, λιώσαμε χρόνο γιατί ο Βράχο ήταν εκ δικιά μου λίστα. Οπότε εγώ, ναι. Οπότε απλά θα προσθέσω. Θέλω να δει από τη λίστα εδώ. Ε, έχω και άλλε θέλει. Κάλιίε, <laughs> θα πάρω καμιά ιδέα για να δω. Μπαμπει <laughs> <Barbie>, λέει εδώ. <laughs> oh, <yeah. laughs> Είναι καλά. <laughs> ε, θα πω για το Michael Bay. Ότι ο Μακλι δείχνει ότι δεν χρειάζεται πάντα να έχει ακριβέ κάμερε για να βγάλει δουλειά γιατί και το τελευταίο του που είχε κάνει με τον Τζέκ. Το Ambulance είναι άλλο που είχε κάνει. Το οποίο έχει απλά μια κάμερα στο χέρι που είναι ψηφιακή και απλά ξέρει, να, ξέρει να στείλει την κάμερα. Είτε η κάμερα είναι 10 χιλιαρικα είτε είναι 1.000 ευρώ και φαίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί φαίνεται πω είναι στο χέρι και είναι ψηφιακή. Ε, πέρα από αυτό, ο, ο Βράχο είναι μια ταινία που την είχα δει στο σινεμά. Ήμουν μικρό, είχα μπάθει την πλάκα μου. Έχει από τι καλύτερε, ίσω και την καλύτερη μουσική που έχει γραφτεί ποτέ για ταινία δράση. Όταν ο. Ο βέβαια, δεν έχει γράψει μόνο του. Ακόμα είχε ιδέε, γιατί μετά ξαναβαριέται λίγο. Ναι, ένα μπράβο, ναι, σωστά. Σολάρι. Μου κάνει νόημα ότι πατάει ένα πλήκτρο 25 ώρε και ισχύει αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι οκ. Okay. Είχε ιδέε ο άνθρωπο. Ε, το soundtrack το βάζει στο σπίτι μέσα και αμέσω θα κάνει push-ups. Και α είναι τι να κάνει ποτέ τη ζωή σου. Δεν έχει σημασία. Ε, η φάση με το The Rock είναι ότι είναι μία ταινία στην οποία. Η... Η Disney που έχει τότε τα, τα, τα δικαιώματα, τον Michael Bay τον είχε ζορίσει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ότι δεν είναι ευχαριστημένη με το πώ πάει η παραγωγή και στο, ε, στο board meeting που είχε ανακανονίσει για να το ταψάνο. Ε, πήγε μαζί το Σον Κόνρι, χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι, και μόλι τον είδαν να ένα μια πλάκα γιατί δεν το πήρε να σκάσει ξαφνικά μέσα και λέει αφήστε τον ήσυχο ότι είναι πάει μια χαρά, το παιδί είναι κομπλέ. Δηλαδή τον χρησιμοποιήσει στο Power Play, Σον Κόνρι. Δεν το πήγαν τίποτα προφανώ. Ε, και ε, Fun fact Με αυτή την ταινία Το 2002 Οι μυστικές υπηρεσίες ε, Το οποίο είχε γίνει θέμα Αλλά εντάξει ξεχάστηκε ε, Ένας μυστικός τους πράκτορας Άρχισε να τους δίνει πληροφορίες για τον Σαντάμ Χουσείν Ότι ακόμα φτιάχνει όπλα μαζικής καταστροφής Φτιάξει να τους περιγράφει τα όπλα ακριβώς όπως ήταν οι πράσινε μπάλε ταινίας. Τα βγάζει από το κεφάλι του, μόνο και μόνο για να δώσει report. Έγινε παγκόσμιο σκάνδαλο με αυτό το πράγμα και βγήκε ο ταινιογράφος και λέει αν είναι δυνατόν... Δηλαδή αυτό φαίνεται λέει, βγάζει μάτι με έναν ο οποίος είναι chemical... Ε, όχι expert, απλά ξηρεύει από χημείο ότι, είναι, ότι δεν ισχύει. Και ήταν ε, κάπως σοκαριστικό ότι... Μια την πατήσανε, έτσι, ναι, έτσι, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα είναι ένα fun fact αυτό. Η ταινία σπέρνει αυτόν. Ναι. Ωραία. Ε, και πάμε λοιπόν. στο Σόβρο στη νούμερο ένα ταινία δράση. Τώρα περιμένουμε τι θα ακούσουμε. Νούμερο ένα ε, δεν είναι παραδοσιακή δράση. Εγώ θα το λέγα πιο πολύ Γιατί σύγχρονο western. Περιπέτεια δράσης. δράσης. West. Ναι, περιπέτεια. Ε, είναι το hit. Ε, δεν μπορώ να σκεφτόν την ταινία. Είναι τι καλύτερες στις που έχω δει προσωπικά τη λατρεύω. Εντάξει, τι να πρώτο πούμε για την ταινία... Ντενίρο Πατσίνο... Μάικλ ε, <σκυρίζει> Μάν σκηνοθεσία... Ε, και το καλύτερο δίπολο ε, ανταγωνιστών που είναι σε ταινία και πρωταγωνιστών. Ε, κάνει απίστευτα πράγματα ο Μάν. Ε, ο Μάν πάει και με τις δύο ότι είναι Μάν και είναι και ο Μάν. <σκυρίζει> <σκυρίζει> <σκυρίζει> <σκυρίζει> <σκυρίζει> <σκυρίζει> <σκυρίζει> Έχει βάλει και τους δύο οι το δηλαδή τους δίνει το κατάλληλο υλικό για να διαπράψουμε. Νομίζω είναι και η τελευταία τελευταί μεγάλη ταινία και των δύο για μένα. Δεν θυμάμαι μετά από εκεί να βγάλανε τόσο καλή ταινία. Δεν ξέρω αν τα το Irishman το θεωρείτε. Το, ε, okay. <laughs> Αλλά η ναι, τελευταία μεγάλη μεγάλη ταινία που λες αριστούργημα. Είναι, κοίτα παίξαν και οι δύο μαζί. Μου αρέσει δηλαδή σε όλα τα επίπεδα το Ποσέκατς αυτό. Ε, το... Το L.A. Είναι, δεν, έχει, δεν έχει υπάρξει άλλο σκηνοθέτης να σκηνοθέτει έτσι την πόλη. Δηλαδή είναι, είναι, είσαι μέσα, στη νιώθεις σε κάθε πλάνο. Ε, οι άλλοι εντάξει κάνουν παπάδε. Και το συμπληρωματικό κάστινο, δεν ξέρω να θυμάστε, είναι όλοι γνωστοί οι ηθοποιοί. Δηλαδή, θυμάμαι και όλα τα ονόματα, αλλά είναι, τα Βαλκίλη είναι τρομερός, στέκεται κι αυτός άψογα. Ε, και μου αρέσει γιατί είναι ιστορία... Ε, Πάνω στο εγώ, ακριβώ. Αλλά είναι δύο, άντ... δύο άντρε που έχουν τα σωστοψυχά του επέδη μου και βρίσκουν ένα τον άλλον. Δηλαδή πρέπει να κυνηγήσουν ένα τον άλλον, αλλά παράλληλα είναι, ένας... είναι ο ένα που πιάνει τον άλλον. Αυτοί οι δύο δηλαδή καταλαβαίνουν αυτά που περνάνε. Ε, εντάξει, απόλυτη αντρική ταινία, α το πούμε, σε εισαγωγικά. Ε, αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει, πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι οπότε. Ε, νομίζω, καλά, εγώ συμφωνώ και ο, η συνθήκη και το όλο αυτό που τους έβαλε μέσα ο Μάν ε, ήταν perfect timing και για τους δύο. Και μετά από αυτό, δεν θυμάμαι και κάτι άλλο ιδιαίτερο και από τους δύο. Τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Εντάξει, νομίζω μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μόνο για το Hit, έτσι. Δηλαδή, δεν θα μα φτάσει, δεν ξέρω. Εγώ να πω ότι και με ένα... Είναι μια από τι δύο αγαπημένε μου ταινίε. Ο Μάικλ Μπάνι είναι ο αγαπημένο μου σκηνοθέτη και ο λόγο που έχει ένα σκηνοθέτη. Χωρί να ακούγεται μελό. Είναι νομίζω είναι μια από τις... είναι τέλεια ταινία. Έχει τέλεια σκηνοθεσία. Ακόμη και το τελευταίο κομπάρσο είναι φανταστικό. Ε, η φωτογραφία, οι διάλογοι. Δεν υπάρχει κάτι που να υστερεί. Ε, ουσιαστικά μιλάμε τώρα. Μην πιάσουμε το, τα βαθιά τέτοια. Είναι ο ίδιο άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή και το ενίργο είναι ο ίδιο άνθρωπο. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι ένα ψυχογράφημα του. χωρί να ακουστεί και αυτό, κάπω του, του άντρα στη σύγχρονη πόλη. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώ δεν είναι ούτε ταινία δράση, ούτε δράμα, ούτε αστικό western. Είναι όλα αυτά μαζί και ταυτόχρονα τίποτα. Και νομίζω ότι οι μεγάλε ταινίε αυτό κάνουν, ότι ξεπερνάνε τα είδη και είναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ε, Επίση, είναι να συμπληρώσω ότι έχει την καλύτερη σκηνή ληστεία και μετά. Σε πιστολίδι, σε πόλη που έχω δει, είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό. Το οδάκι προ το στο που το έχει παίξει το ιντεάλ. Ε, είναι... Σε πιάνει η σε ψυχή σου. Λες, τι γίνεται. Φεύγουν οι σφαίρες της νιώθεις. Να είναι τόσο καλή που προσπαθεί να λυστέψει τον τράπεζα με τον ίδιο τρόπο κάποια στιγμή. <laughs> Α, ναι. Όντω, ναι, το είχα ναι. διαβάσει αυτό. Ναι, ναι και οι σκηνέ δηλαδή, εκεί πέρα που παίζει η μουσική είναι η ένταση, και ξαφνικά με το που αρχίζει το σταματάει η μουσική και απλά ακού τι σφαίρε να, να πέφτουν και γίνεται ξαφνικά πεδίο μάχη, κανονικό. Ε, είναι καλύτερο καλύτερη πιστολή, δηλαδή του ξεπερνάει όλου σώμα εκεί πέρα. Δηλαδή και σε επίπεδο δράση, ενώ δεν είναι η ταινία που μπουχτίζει να έχει γίνει το χαμό, όταν το πάει στη δράση είναι αποκορύφωμα. Είναι απίστευτο. Εγώ θυμάμαι, όταν έβλεπα τον Dark Knight στον κινηματογράφο ε, πρώτη φορά, στα πρώτα 15 λεπτά έλεγα, ρε Μπαγάσα, τι έχεις κάνει εδώ, από πού είναι όλα αυτά, ξέρεις. Και μετά βγήκε και αυτός και είπε ότι, ναι, οκ, okay. γιατί βλέπα την ένταση με τον Batman που αυτό είναι η ταινία ουσιαστικά, δηλαδή, και ακόμα και η αρχή του και ο ρυθμός και τα πλάνα του έχουν, ε, δεν είναι ότι έχει κοπιάρει τόσα πολλά πράγματα από αυτή την ταινία. Ε, και αυτό που είπε πριν για το Los Angeles η αυτή βγάζει δεν ξέρω αν μπορώ να το πληγράψει διαφορετικά βγάζει ένα ambience την ώρα που είναι στο μπαλκόνι του ο και μιλάει με την τύπισα για τους πίνακες ζωγραφική και έχει το μπαλκόνι και φαίνεται η πόλη με τη μουσική από πάνω αυτό είναι ένα μάθημα που κάνεις ταυτόχρονα και σαν ηχοληψία αλλά και σαν πως να στείλει την κάμερα πως να υποβάλει τον θεατή Δέκα λεπτά να παρακολουθεί διάλογο και να μην βαριέται. Δεν, δεν, δε, δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, δεν υπάρχει κάποια επιστολή, δεν υπάρχει τίποτα. Μιλάνε δύο άνθρωποι. Και δεν θε να κάνει τίποτα άλλο εκεί τη στιγμή, απλά να δει πού θα πάει η κουβέντα. Μιλάνε για απλά πράγματα. Δεν είναι ένα small talk, δεν είναι. Ναι. Το οποίο το ίδιο, ω έναν βαθμό εντάξει, κάνει και με την κουβέντα μέσα στο εστιατόριο που μιλάνε μεταξύ του αυτοί οι δύο, οι οποίοι ενώ είναι ουσιαστικά τα δύο μεγάλα τέρατα τη ηθοποία. Χάνεται αυτό, εξαφανίζεται τελείω, και μιλάει ο μπάτσος με το ληστή. Αυτά τα δύο απλά πράγματα είναι. Και ε, η ταινία αυτή έχει για μένα αυτή τη σημασία που είπε εσύ πριν που ήταν ε, όχι καταθλιπτική, αλλά έχει έναν αντιτερμινισμό μέσα. Ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις τα πράγματα που κάνεις και δεν θυσιάζεις αυτά που θέλεις για κάποιον άλλον, το αποτέλεσμα θα είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Οδηγεί εκεί. Δηλαδή, δεν παραχωρείς την εκδίκησή σου για να πάρεις την κουπέλα και να φύγεις. Όχι. Θες να πας στο ξενοδοχείο, να φας τον τύπο και τελικά να σε πιάσει ο άλλος και να την κοιτάξει, που του πω ότι αν όλα μπορεί να τα παρατήσεις, για τα φεύγεις και το έφαγε μόνο του. Έχει αυτό το πράγμα ότι μόνοι του. Ε, ενώ θα θέλουν να κάνουν κάτι άλλο είναι εγκλωβισμένοι σε αυτέ τι αιμονές του. Γι' αυτό και η ταινία πέρα από ταινία δράση έχει αυτά τα υπαξιακά ζητήματα μέσα που εντάξει για ταινία η οποία είναι το 95 είναι προχωρημένα λίγο. Να... Σε βάζεις να σκέφτεις και κάτι άλλο από πίσω που είναι αυτά τα... αυτά τα πράγματα. Αυτό. Εγώ απλά συμπληρώσω το ότι πάνω σε αυτό που λες ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή, όλη η ταινία συνοψίζεται στο Είμαι αυτό που κυνηγάω. Λοιπόν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι γι' αυτό αναγνωρίζουν ένα και στον άλλον μια αντανάκλαση του εαυτού του και η συζήτηση που έχουν έναν αντίπαλοι είναι το ότι ξέρει, θα να είμαστε φίλοι, α πούμε, πέρα από αυτό. Και είναι το ότι ακριβώ επειδή δεν μπορούν να ξεπεράσουν τι μονέ του, είναι οι μονέ του. Ο Ντενίρο μπορούσε να ξεφύγει, αλλά. Δεν θα μπορούσε να το κάνω ποτέ αυτό. Γι' αυτό γυρίζει πίσω και α ξέρει Το πιο πιθανό θα σκοτωθώ. Όπω και ο Πατσίνο, ενώ θα μπορούσε να είναι χαρούμενο οικογενειάρχης, Δεν μπορεί. Για τον Πατσίνο, ίσω είναι όπω το εκλαμβάνω εγώ, είναι ότι ναι, ο Πατσίνο είναι αυτό που είναι. Δεν θα θέλω να κάνει τίποτα άλλο. Ο άλλο μου έβγαλε μια πίκρα. Ότι εκεί που ήθελε, ξαφνικά τον κέρδισε το άλλο του μισό. Που ήταν για μένα η φάση που απλά στίβεται το τιμόνι, αλλάζει δρόμο που του λέει ότι έχουμε χρόνο που πρέπει πάνω στο αεροδρόμιο και αποφασίζει ότι θα... Εκεί ήταν... Μια... Εγώ το πήρα σαν πίκρα ότι λέω... το ήθελε, αλλά κέρδισε περισσότερο το άλλο. Αυτό είναι που ίσως η δεν ήρωμοι λέω πάντα. Ε, όχι, εγώ είμαι δεν, δεν ασχολείως κι εγώ Γιατί ήδη έχει, έχει πέρασει μία ώρα Μιλάμε για την Επιτσική Κάμη και ψυχανάλιση ταυτόχρονα <χω> <χω> Ναι, ναι, μα ουσιαστικά μέσα από τις ταινίε Γίνονται και άλλες διαδικασίες εγκεφαλικές Και ιδιαίτερα η σημασία πάντα Η μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι οι άνθρωποι που επιλέγεις να κουβεντιάσεις τι ταινίε και η παρέα μετά από μια προβολή στο σινεμά ή έστω και στο σπίτι ε, εκεί ε, βλέπεις πράγματα και μοιράζει πράγματα έτσι, που όντως μένουν μέσα δηλαδή βλέπω εδώ ότι όλες τις ταινίε αυτές είναι τουλάχιστον που έχουμε συζητήσει τώρα τουλάχιστον 20 χρόνια πριν όλε για να καταλάβετε πόσο έτσι όταν την είδαμε πρώτη φορά η δεύτερη έμεινε μέσα χαραγμένο ένα κομμάτι και είπες, Κοίτα δω τι έκανε ο άλλο. Το καλό που έχουν αυτέ τι ταινίε είναι ότι. Οκ, okay, τι είχαμε δει πρώτη φορά. Η πρώτη μα εντύπωση ήταν εντυπωσιακό αυτό που βλέπω. Και μετά, να τι βλέπει, ανακαλύψει και άλλα πράγματα. Οπότε και καταλαβαίνει ότι μιλά για αριστούργημα, α πούμε. Ωραία. Τελειώσαμε ε, με, με τι δράσει του Χριστόφορου. Πάμε και με τι δράσει ε, του Θάνου τι τη μία την έχουμε πει, ήταν το τρία, ήτανε... Ο Βράχος ήτανε, ναι, ήτανε η πρώτη, οπότε είμαι μείον ένα και ξεκινάω από την τρίτη ουσιαστικά η οποία είναι ο μονομάχος του Ridley Scott ε, Μία ταινία η οποία είναι πολύ απλή στη σύλληψή τη, αλλά αυτό που σε κερδίζει είναι η εκτέλεση η οποία είναι υπερφιλόδοξη Μιλάμε για μία ταινία η οποία δεν είχε σενάριο είχε... 32 σελίδε μόλι ξεκίνησε. Και το λέει αυτό ο Λέει ότι δεν έχω ξαναπάει στην νίκη να μην ξέρω τι, τι να κάνω. Δεν μου λέει κανεί τίποτα. Τα ονόματα τα σκεφτήκανε επί τόπου. Λέει το Μάξιμου, Τέσιμου. Εγώ ήταν πολύ ωραίο και το αποφασίσαμε πέντε μέρε πριν γυρίσουμε μερικέ σκηνέ. Είναι από αυτή τη ταινία που αν διαβάσει ή αρχίσει και μαθαίνει πώ γυρίστηκε, δεν πιστεύει ότι έχει βγει αυτό το πράγμα. Ε, για το, σενάριο, το, το σενάριο το γράφανε επιτόπου στο, στο πόδι. Τα κάνουμε τώρα αυτό, τώρα αυτό, τώρα αυτό. Ο Ρίτλι Σκοτ, όμω, εκεί που κερδίζει, ακόμα και, τον, και εκεί φαίνεται ότι. Κάποια φορά λέμε ότι όταν δεν υπάρχει σενάριο, φαίνεται. και πώ θα το σώσει ο σκηνοθέτη. Αυτό λοιπόν είναι ένα τέτοιο σκηνοθέτη, ο οποίο είναι ο Ρίτλι Σκοτ, ο οποίο με 40 σελίδε σενάριο έχει κάνει την ταινία, η οποία όχι μόνο αναβίωσε το τις περιπέτειες παλιού τύπου, το τύπου ben Hur και όλα αυτά... που είχαν πεθάνει με τα 60 είναι τα είχε, τα είχε ξεχάσει ο κόσμος. Ε, ε, έδειξε τι σημαίνει κινηματογραφικό υπερθέαμα στον 21ο αιώνα. Δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό κάποιος ξανά όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματολογία... με Κολοσσέο, με Ρωμαίους, με ρώμη και όλα αυτά τα πράγματα... Που όλα βέβαια είναι ιστορικέ ανακρίβειε. Έχει γίνει τίποτα από ό,τι έχει γίνει στην ταινία, έτσι δεν έχει καμία σημασία όμω. Ε, αλλά είναι για μένα ένα σκηνοθέτη ο οποίο. Ε, Όπω είπε πριν για τον Νίκολα Κέιτς που δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να παίξει, εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να σκηνοθετήσει ο Ρίτλιν Σκότ. Τα έχει κάνει όλα. Μιλάμε για τον Gladiator και τίποτα έχει κάνει το Θέμα και Λουίζ. <laughs> δηλαδή, δεν το πιστεύω, α πούμε. Και το Gladiator για μένα είναι ένα δείγμα του Ridley Scott όταν βρίσκεται στο ότι ε, ο Ridley Scott ε, σηκώ κοκαΐνη Ότι θα μπορούν να τα κάνουν όλα και το αποδεικνύει κιόλας ε, μέσα στα μούτρα σας. Αυτό. Αυτό είναι για μένα ο μόνομάχος. Και ήταν και από τις πρώτες σημαντικές εμφανίσεις του Phoenix. Ναι. Ναι. Ήταν... Ε, αυτά έχω να πω για τον ε, Μονομάχο. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει, Ήμουν στην ίδια ηλικία που είχαν βγει και άλλε ταινίε, και Mission Imposible και αυτά και, τέτοια, και απλά τι πάτησε κάτω με αυτό που ήταν. Και είναι μια ταινία οποία ακόμα και σήμερα μετά από 20 χρόνια, όταν κάθομαι και τη βλέπω, είναι. το ξανάζω από την αρχή. Δεν το βαριέμαι καθόλου. Για πείτε. Ε... Εντάξει, το, εγώ τον κλεντήτρο ποτέ δεν τρελαίνομαι. Ε, πάντα περνάω καλά όποτε το βλέπω. Ε, αλλά δεν είχα ποτέ αυτό το δέσιμο. Ε, συμφωνώ πάντως ε, με αυτό που μπες για το Ridley Scott. Ε, επίσης, εντάξει, να προσθέσουμε και Han Zimmer πάλι. <laughs> Sound δηλαδή το απογειώνει καιρολεκτικά, οκ. Okay. Ε, Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η ταινία ποτέ δεν με έπιασε... Το ίδιο πώ πιάνει ας πούμε, τον Πέση Τρόκο. Θεωρώ όντω από τι απ καλύτερε. Δηλαδή από αυτέ που είπε, Μίσο, είναι η Μπόσου Όχι, είναι σίγουρα καλύτερη, δεν το συζητάμε καν. Αλλά ναι, σε τέτοια φάση. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Το Braveheart, α πούμε, θεωρείται το ίδιο παρόμοιο. Έπω επικό. Δηλαδή στα διαφάνεια μου προτιμώ το Braveheart, εγώ α πούμε. Ε... Αλλά όχι. τον Gladiator και αυτό που είναι, είναι ωραία ταινία. Εντάξει, ο Ωραίος Λεσκότ ξέρει να σκηνοθετεί δράση και να κάνει επικά πράγματα. Η καλύτερη επικοινή του ταινία για μένα είναι το Kingdom of Heaven πάντω, αν το έχεις δει, το, το director's cut που ήταν <laughs> τη παραπάνω σκηνοητής του Πέτσο Δηλαδή αυτό θεωρώ μου άρεσε πάρα πολύ και δεν συζητιέται ιδιαίτερα. Το κλαντιέτορο είναι ok, είναι αυτό που είναι ένα blockbuster σωστό, στα τα δίνει όλα ο Σαγουστάρης. Να, να πω εδώ ότι το, το Briefheart το θεωρώ ότι είναι ποιοτικά, είναι ποιοτικά ανώτερο στο διάλογο απέναντι από το Μονομάχο. Ε, ο Μονομάχος μου αρέσει αρκετά γιατί έχει ένα trash element μέσα. Δηλαδή οι πιο πολλές ατάκες είναι one-liners από το τρέιλερ. Και, και, και στην ταινία αυτή για κάποιο λόγο λειτουργεί. Σ' όχι. σε αυτή λειτουργεί. Και, και εγώ να πω ότι δεν τρελώνομαι για τον Κλαντιέτρο Δεν με ανοίξω πολύ αυτά τα εποχή γενικότερα Είναι σίγουρα καλή ταινία Εγώ να πω ότι είναι μεγάλος κονθέτης Ωραία, λέει Σκοτ Αλλά έχει να κάνει καλή ταινία, δεν ξέρω και εγώ από πότε Δηλαδή πρέπει να έχει να κάνει από το American Gangster Η φιλμογραφία του είναι πολύ άνηση Βέβαια όταν έχει βγάλει Alien και Blade Runner Μετά μπορεί να ράξεις και να λες Έχω βγάλει αυτά, πείτε ό,τι θέλετε Ε... Είναι καλή ταινία σίγουρα, δηλαδή δεν μπορεί να μην τη δει και να μην περάσει καλά. Και νομίζω ότι έχει τα... Οι καλέ ταινίε δράση είναι αυτό που λέγαμε πριν: έχουν απλά συστατικά. Δηλαδή έχει έναν ήρωα, είσαι έναν κακού, είσαι μια απλή πλοκή και κάνει το ταξίδι του χαρακτήρα. Αυτό. Δεν χρειάζονται περίπλοκα πράγματα. Και συν τι ναι, πέρα από αυτό, ότι είναι και η μουσική που έχει δώσει πάρα πολύ στην, στην ταινία. Τώρα, επειδή θα βγάλει και δύο, δεν βλέπω κανένα λόγο να βγάλει δύο, αλλά. Ναι, ναι. ναι, Χρήστο, βγαίνει δύο που είδα την έκπληξη πρόσωπο. Με Ντένσελ Ουάσιγκτον και αυτόν έναν Μέσκαλ. Πολ Μέσκαλ έπεσε στο After Sand. το είδε ο πρωταγωνιστή. Ε, το οποίο. Απλά να συμπληρώσω, επειδή. Όπω είπα πριν, θεωρώ ότι ο Σκώτη είναι τεφορμέ χρόνια. Και τώρα να βγάζει Σίγουρη σε μια από τι μεγάλε επιτυχίε. Εντάξει. Είναι χαζομάρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα είναι η καλή ταινία. Μακάρι να είναι έτσι. Δεν το συζητάω. Θα δούμε. Δεν σχολίασα τίποτα για τον Ράσελ πάντω. Που προσπάθησε πολύ το βεδί. Γιατί τον γκράζανε πάρα πολύ. Ο Ράσελ είναι, είναι. σηκώνει την ταινία, δηλαδή πάνω του. Ε, για το Ράσελ, το, το, το, το πιο γνωστό πράγμα που είχε πει στην ταινία ήταν εκτό οθόνη που του δίνανε να διαβάσει του διαλόγου και λέει ότι είναι κακογραμμένη, αλλά είμαι ο καλύτερο του οποίο του κόσμο αυτή τη στιγμή <laughs> και ότι να μου δώσετε θα το παίξω τέλεια, οπότε δεν με πειράζει. Το, το έκανε. Το έκανε. Ε, το Last Duel ήταν καλή καλύτερη του Read the έχω να πω. Από τι τελευταίε του, όταν βγήκε η πρόπρεση, που ήταν με τον Adam Driver, Man <σκυστά> Damon και, αφλέκ. και Ben Affleck. Ήταν καλό αυτό. Εκεί ήταν λίγο παλιό καλό το εαυτό. Η τελευταία φιλμογραφία δεν είναι και πολύ καλή ισχύει, αλλά εγώ το έχω μια φοβερή αδυναμία. Εντάξει, οι ναι, ναι. συμπάθησε είναι συμπάθησε, αλλά νομίζω πάω να φωνήσουμε μέσα ότι έχει πολύ άνεση φιλμογραφία. Έχει, αυτό. έχει. έχει. αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά καλές το είναι. Έπάμε πολλά. χαμηλές είναι ναι. περίεργες. Αλλά ο, αυτή η την έχουν πολύ σκηνοθέτηση η αλήθεια. Είναι και στη διάθεση. Και εγώ νομίζω ότι η Σίγουρα ισχύει αυτό που λέω. να πω ότι θεωρώ τον Τόνι Σκοτ καλύτερο σκηνοθέτη. Να το πω ερετικά και έχει καλύτερη φιλμογραφία από το Ρίτλεϊ. Εντάξει, ίσω ήταν λίγο πιο το πούμε, εργάτη τη δράση, αλλά τον θεωρώ καλύτερο σκηνοθέτη. Οκ, είναι μια άποψη. Εντάξει, θα παίξουμε ξύλο μετά, μην μα ακούει ο κόσμο. Το χοντέι, ναι. Το Σκοτ βέβαια σκηνοθέτη. Να το δούμε για του Σκοτ. Αλλά ναι. Και πάμε στο νούμερο ένα ήταν ο Βράχος στο νούμερο Ο Βράχος ένα. ήταν, Α, αλλά okay. και να σου πω δεν, δεν τα έχω βάλει. Ναι. Όλα τα παιδιά μου τα αγαπάω, δεν είμαι έτσι εγώ. Ε, και το τελευταίο είναι ο Ιντιάννα Τζόμς και η τελευταία στα προφορία. Ε, αυτή είναι μια ταινία η οποία για μένα έχει... Όπω και τις όλες που μιλάμε εδώ πέρα τώρα τι ταινίε. Δεν μιλάμε για αυτέ τι οποίε θεωρούμε ότι είναι με πιο υψηλε κριτικέ στο MDB και συμμαζεύει ότι είναι προσωπικέ ταινίε, όλε εδώ. Ε, για μένα είναι το καλύτερο κλείσιμο τη τριλογία και θα πω κλείσιμο, γιατί τώρα εγώ θα κάνω ξανά τον κακό και θα πω ότι το 4 και το 5 δεν το χρειαζόμασταν καθόλου. Θα θέλα να έχει λήξει εκεί το θέμα. Θα ήταν πολύ ωραία τα πράγματα, αλλά τέλο πάντων, ο, ο Λούκα έχει ιδέε που. Anyway, ε, είναι μια ταινία η οποία είναι ε, σε ταξιδεύει. Σου κάνει αυτό το. το, το έχει το μαγκάφιν πάλι που είναι κάτι το οποίο ο Σπίλμπερκ δεν πολύ συμφωνούσε. Ο Λούκα επέμενε για το δισκοπότηρο, για του υπότες για τι τέτοιε. Okay. τα παίρνει αυτά ο Σπίλμπερκ και σου λέει ότι εγώ θα κάνω κάτι το οποίο θα εστιάσει, όπω κάνει πάρα πολύ καλά, σε ανθρώπινε σχέσει. Όλε του οι ταινίε, είτε μιλάμε για εξωγήινους... είτε μιλάμε για δεστημόπλευρε και εγώ δεν ξέρω τι για το μέλλον, βλέπονται γιατί έχουν να κάνουν σχέση με ανθρώπου. Και παίρνει αυτό το οποίο έχει να κάνει πατέρα γιο, ε, το οποίο είναι πολύ καλά δουλεμένο για μια ταινία τέτοιου τύπου, ε, με το χιούμορ του. Είναι ένα roller coaster η ταινία αυτή. Είχε την συνταγή ενό roller coaster. Ψεπέρνει, ανεβάζει, σ κατεβάζει, τελειώνει. Είναι ναι μεν blockbuster στη σύλληψή του. Um, αλλά είναι Πέρα από το αγαπημένο soundtrack Που έχει γράψει ο Μέγα Θεός Που δεν είναι το μόνο βέβαια Θα μιλήσουμε ξανά για αυτό πιο μετά um, Είναι Μία ταινία η οποία έχει να κάνει μέσα με τον Πέρα από την σου ξυπνάει σαν αγόρι. Ξέρεις ότι Αν να κάνεις την περιπέτεια μέσα σου Να τα κάνεις εσύ που ταυτίζεσαι με τον Ιντερνά Σε πολλά πράγματα Έχει και το χιούμορ της μέσα Το οποίο Ζητάει να του, γράψει, να του υπογράψει ο Χίτλερ το σημειωματάριό του. Έχει κάτι παλαβά πράγματα μέσα τελείω. Είναι για μένα μία από τι ε, πιο σημαντικέ ε, feel-good ε, περιπέτειες φαντασία που έχουν βγει. Και είναι πολύ απλό, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Είναι, δεν, δεν έχει δηλαδή πιο πολλή ανάλυση. Είναι μια περιπέτεια που είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Αυτό. Ε, ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι για του περισσότερου από εμά, δεν ξέρω με προσωπική εμπειρία το λέω, ότι το αγαπημένο του Ιδιαίτερα Τζόνσον είναι το τρίτο, είναι αυτό. Δεν είναι α πούμε το πρώτο, που και το πρώτο είναι τενιάρα. Ε, κοίτα, εγώ τώρα, τα είδα πρόσφατα, πριν εδώ το πέμπτο. Εντάξει, το έκανα αυτό. Είδα και το τέταρτο. Είχο. Το τέταρτο δεν το είχα δει, το βράδυ τώρα. <σχελόν> ε, αλλά τουλάχιστον ευχαριστήθηκα την τριλογία. Βέβαια θα πω ότι το δύο δεν μου άρεσε τόσο. Εντάξει, το έχει αποκηρύξει και ο ίδιο ο Σπίλμπερ. Μ' αρέσει τα χώρισμα, αλλά τέλο πάντων, μην πιάσουμε το δύο. Αλλά τέλο πάντων, ε, δεν το θεωρώ τόσο καλό. Δηλαδή, το ένα και το 3 είναι ταινιάρε. Το 3, αν το βάλει κάτω, κάνει το ίδιο πράγμα με το ένα. Δηλαδή, η πλοκή που ακολουθεί είναι το ίδιο. Αλλά είπε ένα σωστό πράγμα πριν, ότι αυτό που πανεβάζει ταινία πολύ είναι η σχέση πατεραγιού, που είναι στον ή με Χάριστον Φόρ. Δηλαδή, ταινία. Ε, Οπότε αυτό θα πω και να προσθέσω ότι το φινάλ έχει εκεί που πάει να βρει τον σκοπότερο, έχει τι καλύτερε δοκιμασίε. Δηλαδή είναι σαν βίντεο game σε εκείνο το σημείο ε, αυτό που πρέπει να κάνει για να το λύσει, και είναι επικό κλείσιμο. Ε, οπότε ναι, συμφωνώ κατά βάση σε αυτό που λε. Και εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ πιστεύω ότι είναι η καλύτερη τη τριλογία και συμφωνώ ότι έπρεπε να μείνει εκεί. Όπω λέγαμε πέρυσι, οι δύο συνέχειε. Κακώ υπάρχουν, αλλά καπιταλισμό, απληστία και όλα αυτά. Ε, νομίζω ότι σε αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι πάντα οι ταινίε που κάνουν διαφορά είναι ότι εντάξει μπορεί να έχουμε την καλύτερη επιλογή του κόσμου, αλλά αν οι χαρακτήρε δεν είναι δουλεμένοι, δεν θα σου μείνει κάτι. Και πάντα το έχει αυτό ο Spielberg στι ταινίε, ότι μπορεί να είχε. Τρομερή φαντασία, εξωγήινη, τα πάντα. Αλλά οι χαρακτήρε εκρατάγαν και οι σχέσει μεταξύ του. Δηλαδή είναι, είναι screenwriting 101. Δηλαδή ξεκινά, όταν δηλαδή έχει χαρακτήρε καλού και καλέ σχέσει μεταξύ του, στο διάστημα του βάλουμε να κάνουμε το οτιδήποτε δεν έχει καμία σημασία. Ναι, και συμφωνώ σε αυτό που λε και φαίνεται α πούμε και στο Jurassic Park που είναι μια ταινία με δεινόσαυρου. Δηλαδή, πα αυτή την ταινία θέλω να δω δεινόσαυρου. Παρ' όλα αυτά είναι γαμάτι χαρακτήρε. Που... Δηλαδή ενδιαφέρει και για του χαρακτήρε μέσα. Ενώ είναι κατά βάση, να δει, OK, θέλω να δω τον Τιρανόσαυρό. <laughs> Αλλά όμω γι' αυτό πιάνει ταινία και είναι τόσο καλή. Είναι αυτό που λε. Ναι, και αυτό νομίζω επειδή είναι, είναι μεγάλο μάστρο ο Spielberg τώρα για την ταινία. Και εγώ σφωνώ. Είναι η καλύτερη τη τριλογία. Ο Σιόν Κόνερι είναι εξαιρετική επιλογή. Και τα έχει όλα. Ρε. Έχει δράση, έχει εξαιρετικού χαρακτήρε. Έχει χιούμορ, κάτι πολλέ περιπέτειε που ένα πιθανό δεν το έχουν. Παίρνουν πολύ σοβαρά τον εαυτό του. Και πέρα αυτό είναι ο Σπιλμπεργοποιός ότι και να λέμε ότι αν συζητήσουμε ξέρει να κάνει ταινίε. Δηλαδή δεν μπορεί να το αφησυβητείς κανένα αυτό. Ωραία. Εγώ δεν θα συμπληρώσω κάτι και θα ξεφύγουμε. Ε, βέβαια δεν, δεν διαφωνώ κάτι σε αυτά που έχουν ακουστεί ιδιαίτερα έτσι, για να το τονίσω ή να το σημειώσω. Θα πάμε γρήγορα να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τα δύο πρώτα κομμάτια τα οποία θα ξεκινήσουμε πάλι εκ δεξιών, ε, όχι για κάποιους συγκεκριμένους λόγο έτσι, ε, από τα δύο κομμάτια που επέλεξε ο Τζέισον. Και μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πω, επειδή έχει περάσει η ώρα, μάλλον τη μία ε, λίστα π.χ. με τις ε, ρομαντικές θα την αφήσουμε και θα πάμε φαντασίας και θρίλερ, τουλάχιστον να τα πούμε. Και ας πάρει λίγο παραπάνω. Εντάξει okay. Okay. Ωραία λοιπόν Πάμε να ακούσουμε τα δύο κομμάτια Και με το που επιστρέψουμε θα μας πει και ο Τζέισον Γιατί επέλεξε αυτά τα κομμάτια το, το ίδιο θα γίνει και με τους υπόλοιπους Πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι είναι το Το Come To Me Από το Friday Night του uh, soundtrack Ωραία πάμε Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Radio Reboot πάντα στο αγαπημένο σας Web Radio της ε, Αττικής. Μας ακούτε ιντερνετικά και διαγαλαξιακά στο www.radioreboot.gr και ακούτε την εκπομπή Παρίας, η οποία σας προσφέρει απλόχειρα σήμερα ε, θέαμα, αυτό που θέλουμε να καταναλώσουμε. Λοιπόν, αδέλφια, λίτες, πουλιά, θα συνεχίσουμε στο δεύτερο κομμάτι... Της, ε, της σημερινής εκπομπής εκπληκτική ταινία μας λέει εδώ ο στο ο το Crow, best soundtrack ever μπράβο πικρονύχτα για τη μουσική επιλογή καλή συνέχεια παιδιά και άλλο κακό να μας βρει μάλλον αυτός σε ακολουθούσε και από οπα οπα Νίκος ο γνωστός ή ε, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον είναι ο ο τούρτας ναι. okay. <laughs> λοιπόν ε, και επιστρέφουμε στο στούντιο και το επόμενο κομμάτι της εκπομπής θα είναι οι φαντασίας, επισμονικής φαντασίας, φαντασίας και science fiction. Τώρα εδώ, εντάξει, να ξαναπω πάρα πολύ γρήγορα ότι ο τρόπος που διαχωρίζουμε τα υποείδη και τα έδη και οι ίδιοι η παραγωγή και οι καλλιτέχνες, και όταν λέω καλλιτέχνε, μιλάμε για σεναριογράφους, σκηνοθέτε κουλουπού, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι έτοιμο τυποποιημένο, ο καθένας μπορεί να γράψει ότι να είναι, ρομαντική κομμεντοί και να... μέσα να έρχονται έμβρια από το 2099. Δεν έχει νόημα. Εμείς κάνουμε τα δικά μας χωρίσματα και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο σας προτείνουμε και κάποιες ταινίες για να δείτε. Σίγουρα όπου πετυχαίνουμε σε δύο ταινίες στην οποία την έχουν προτείνει πάνω από ένα άτομο πάνω να πει ότι είναι υψηλογγυημένη η ταινία, μέχρι τώρα το έχουμε... έχει γίνει αυτό με το βράχο, οι πρώτη που έχουν επιλέξει διάτομα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι γιατί μα επαζήζε να κουρασάν να <laughs> είναι ναι, ναι, ο βράχος λοιπόν. Υπάρχει ένα κρουασάν μεταξύ μου και από βάθρα, το οποίο εμποδίζει <laughs> τη διέλευση του, του λόγου. Ε, και πάμε τώρα να ξεκινήσω εγώ. Θα πάω από την αντίστροφή. Θα ξεκινήσουμε με το Θάνο, να μα πει για τι ε, ταινίε φαντασίε θα ξεκινήσω με την τρίτη πάλι, την τελευταία δηλαδή. Εμένα η ταινία, η τρίτη είναι το Hook. Είναι του Steven Spielberg η τρίτη ταινία αυτή. Ε, είναι μία ταινία από τι αγαπημένες μου, από την παιδική μου ηλικία και μέχρι σήμερα. Ε, το αστείο είναι ότι αυτή την ταινία ο ίδιος ο Spielberg τυσυχαίνεται. Δεν θέλει να τη βλέπει καν μπροστά του. Ε, και Καθώς περνάνε τα χρόνια, έλεγε ακόμα χειρότερα πράγματα. Δηλαδή το 2015 έλεγε ότι μισή βλέπετε, το 2018 έλεγε ότι το 20% μπορώ να δω, το 2022 το έλεγε ότι καλύτερα να δεν έχω κάνει ποτέ μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά αυτό πάντα είναι ένα πράγμα το οποίο καμιά φορά είναι παράδοξο με τους δημιουργούς και τους fan, άλλε οι απόψεις τελείως σε αυτό το θέμα. Uh, για μένα το Hook είναι, καθώ περνάω καιρό, συνειδητοποιώ ότι ένα λόγο που μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από τη μουσική που σε ταξιδεύει από μόνη τη, uh, είναι ότι έχει πάρει ένα από uh, τι πιο κλασικέ παιδικέ ιστορίε που είναι ο Peter Pan και στο ξεκινάει ανάποδα. Στο ξεκινάει με το ότι πήγε εντελώ στραβά. Το οποίο είναι ένα concept, το οποίο είναι αρκετά έξυπνο. Το σενάριο το έχει γράψει ο τύπος που έχει γράψει τον Δράκουλα και το Φραγκεστάιν του Κένεθ Μπράνα οπότε μιλάμε για ένα μυαλό το οποίο έχει κάποιες... έχει να πει κάτι ε, και με... διαστροφικό θα έλεγα σε, σε ένα βαθμό ε, και στο ξεκινάει ανάποδα δηλαδή ε, είναι μια ταινία που ξεκινάει και νομίζεις πως δεν είναι για παιδιά καταλήκει να είναι για παιδιά είναι και για μεγάλους ε, μιλάει για θέματα τα οποία είναι η πατρότητα Τη χαρά του να είσαι πατέρας Τα λάθη που μπορείς να κάνεις Είναι μια πολύ προσωπική ταινία ε, Δεν ξέρω αν ο Σπίλιμπερκ δεν μπορεί να τη βλέπει για αυτό το λόγο Γιατί έχει πει ότι η σχέση του Πίτερ με τα παιδιά Είναι αυτός με τον πατέρα του η σχέση που είχε που ήταν ο μικρός Που λες και OK, η Παναγία μου ξέρω εγώ Αν ήταν τόσο τα πράγματα δύσκολα Um, αλλά είναι ένας Από τους λόγους που μενα μιλάει, μιλάει σε προσωπικό επίπεδο Πέρα από το πετάμε Στην Νεραϊδοχώρα και ο Κάπτεν Χούκ Που όλα αυτά που είναι πάλι Πασπαλίζουν το κεντρικό Τον άξονα Που, είναι, που πάλι εφηγείται ανθρώπινες σχέσεις Και ο, για μένα ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ επιτυχημένο Και είναι και πάρα πολύ συγκινητικός για μια ταινία Hollywood. Και θα το λέω συνέχεια αυτό για το Hollywood, δεν το πάει και πάρα πολύ. Αλλά ναι, είναι. Για είναι. ποιον yeah, ε, Ναι, το Huck okay, είναι νοσταλγική ταινία. Νομίζω το έχω δει. Παίζει να το έχω δει και αυτό σύννεμα. Δεν είμαι σίγουρο. Είμαι, είμαι πολύ παιδάκι. Αλλά έχω εικόνε και θυμάμαι ότι στην αρχή τη ταινία ε, τρόμαζα εκεί που είναι οι πόρτε που τραντάζονται που δεν ξέρουν ποιο ε... έρχεται. Ναι. Ε, ε, συμφωνώ σχεδόν σε όλα που, αυτά που λες ε, και απορώ και εγώ με τον Spielberg, γιατί η ταινία ουσιαστικά ε, ένα άλλο μήνυμα που λέει ας πούμε είναι ότι πρέπει να μην ξεχνάμε και την παιδική αθωότητα να γυρνάμε λίγο σε αυτό να μην γινόμαστε τόσο στεγνοί πούμε, από αυτόν τόσο ενήλικες ότι καλό είναι να γυνάμε το οποίο είναι Διακρίνει και το σίνεμα του Σπίλμπερκ που είχε πάντα αυτό, ήταν ο παραμυθάς ας πούμε, είχε αυτό το πράγμα. Οπότε είναι και εμένα μου εντύπωση. νομίζω ότι τον φαίνεται μια προσωπική ε, πινελιά στην ταινία. Ε, εντάξει, ο Ρόμπιν Βουίλιαμς είναι φανταστικός, ο Ντάστιν Χόβμαν είναι φανταστικός που δεν τον αναγνωρίζεις στην ταινία. Ε, και εντάξει να αναφέρω αυτό που δεν ξεχνώ την ταινία είναι «Ο Ρούφιο». «Ο Ρούφιο». «Ρούφιο». Έρε, «Ρούφιο». <laughs> που εκεί εντάξει, εκεί ναι, δηλαδή θα το δω τώρα μεγάλος και εκεί θα αρχίσει να φεύγει ένα δάκρυα ακόμα στη σκηνή <laughs> όταν πεθαίνει. Ε, είναι πολύ ωραία ταινία και όντως πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ το πώς το πιάνει. <κυρί> και ναι, αυτό. Να πω ότι έχω να δω χρόνια δε, και όταν έχω δει μικρό. Δεν τη θυμάμαι και πάρα πολύ. Μου έχει μείνει ας πούμε, ο... Ο... ο Χόφμαν, ο οποίο είναι πολύ ωραίο. Ε, ο Ρόμπιν Γουίλεμ, νομίζω, σχεδόν πάντα ήταν πολύ καλό. Δεν τη θυμάμαι πολύ και ίσω αυτή η εκπομπή είναι μια ευκαιρία για ειγούτση, είτε από εμά, είτε από του ακροατέ. Στο όσο θυμάμαι, και δεν μπορώ να πω την από τι αγαπημένε μου του Σπίλμπερκ, το δεν ξέρω τι προσωπικό θέμα έχει με την ταινία και την αποκηρύσει έτσι. Αλλά νομίζω ότι ακόμη και σε ταινίες που δεν είναι πολύ γνωστές του Spielberg ε, Γενικά ο Spielberg έχει μια πολύ μασίφ φιλμογραφία δηλαδή, και Αν θεωρήσουμε ότι έχει κάποιες πολύ κακές ταινίες θα τις δεις ευ πολύ ευχάριστα Δηλαδή δεν θα είναι, τεχνικά σίγουρα δεν είναι κακές Αλλά σίγουρα θα έχουν ένα στάνταρ το οποίο δεν πέφτει ποτέ Ωραία, πάμε στην δεύτερη Η δεύτερη είναι το Unbreakable του Shyamalan, του M. Night Shyamalan. Το θεωρώ πως είναι... Ε, φαντασία, θα το λέει ενταξει Εντάξει, super-heroes είναι το θέμα. Ε, θεωρώ πως είναι η καλύτερη του ταινία προσωπικά. Δεν το καταλαβαίνω σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω ο εγκέφαλός του αν έχει κάποιο διακόπτη, κλείνει, σβήνει, αν πίνει, αν δεν... Δεν, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω ότι γίνεται. Γιατί μιλάμε για μια ταινία που αν τη δει και ταυτόχρονα του βάλει δίπλα-δίπλα να δει κάποιε από τις καινούριε του και πει ότι είναι ίδιος άνθρωπος, ε, δεν, απλά δεν δε στέκει, δεν γίνεται. Το Unbreakable είναι για μένα η πιο επιτυχημένη προσπάθεια να φέρει κάποιος ε, το κόνσεπτ των υπερηρών στην ε, πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι καταφέρει και ποιος άλλος, ε, τόσο επιτυχημένα μέχρι στιγμής. Uh, παίζει πάρα πολύ με easter eggs uh, Από την μυθολογία των επιηρεών Χρησιμοποιεί πάρα πολλά στοιχεία Από διάφορα comic και τα βάζει στον Bruce Willis Που και αυτό είναι μία από τις καλύτερες εμηνίες της καριέρας του Ο οποίο είναι καλός τοπιός Αντιπαθητικός αλλά είναι καλός τοπιός uh, Είναι μια πολύ υποβλητική ταινία Έχει εξαιρετική φωτογραφία uh, Και έχει πολύ καλό ρυθμό Δηλαδή πέρα από το να κοιτάμε το μία ταινία αν μας αρέσει επειδή ε, είναι ε, sci-fi ή fun κτλ. Εγώ κοιτάω και τα, τα τεχνικά στοιχεία μιας ταινίας. Συγκεκριμένα στο χιάμαλα είναι η σκηνοθεσία του και ο ρυθμό του και ο τρόπος που χτίζει το suspense. Για το ποιος είναι ο Bruce Willis, για το αν είναι αυτό που είναι ή δεν είναι. Είναι υποδειγματικό ο τρόπο ο οποίο το κάνει. Και βέβαια, παρόλα που η ταινία έχει, ένα, έχει αρκετά σκοτεινό ύφος Αυτό που κάνει και την βάζει κλασικά στο, στο super, hero, super hero κατηγορία Είναι ότι το τέλος της είναι πάρα πολύ αισιόδοξο Το οποίο πάει κόντρα από τον τρόπο στον οποίο ξεκινάει Που είναι εντελώς, έχει είναι, είναι, είναι Ξεκινάει αισιόδοξα και καταλήγει επισυ... αισιόδοξα. Ε, αυτό έχω να πω και ότι. Ε, για λόγω λόγο τη ο άνθρωπος ο ίδιο ε, κατάφερε να με απογοητεύσει με το Glass, που περίμενα εγώ προσωπικά το sequel το Unbreakable 20 χρόνια. Όταν στο split κατάλαβα ότι. Γιατί το split να το, το έβλεπα, δεν καταλάβαινα πάλι τι έκανε. Λέω. Δεν ξέρω πού θες να το πας και μόλις έπιασα ότι είναι στο ίδιο σύμπαν... τρελάθηκα ότι στο τέλος έδειξε τον Bruce Willis... έβαλε τη μουσική από πάνω του... λέω ναι, ναι, και τα γάμισε όλα συγγνώμη, πάλι στον Glass μετά από 20 χρονιές... και περίμενε να κάνει αυτό το πράγμα. Και Οπότε επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος είναι... ναι, δεν έχει, δε, δεν τον πιάνει. Δυστυχώ, ναι. Εδώ νομίζω θα έχουμε την πρώτη μεγάλη διαφωνία των σωρών... Πολύ κακό σκηνοθέτη γενικότερα. Ε, κάνει το ίδιο πράγμα σε όλε τι ταινίε. Χτίζει, χτίζει, ασπέντ, το οποίο για τα δικά μου, όπω τουλάχιστον ο είναι πάρα πολύ αργό. Και στο τέλο πάντα, αφού χτίζει το σουσπέντ και περιμένει κάτι να κατέβει ο Θεός είναι πάντα πιο ηλίθια επιλογή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε η ταινία. Ε, σω είναι από τι. Πιο υποφερτέ του, γιατί έχει κάνει κάτι άλλε μπαρούφε αδιανόητε. Έπρεπε να έχει σταματήσει να είναι σκηνοθέτη να δουλεύει κάπου αλλού. Λοιπόν, τόσε δουλειέ υπάρχουν. Το ξαναλέμε, ένα αυτό μόνο χρήματο για άλλα. Ακόμη και η εκτιέστηση, η οποία είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, και μπλα μπλα το έχει κάνει κάποιο άλλο πρώτα βέβαια από αυτόν. Υπάρχει μια γαλλική ταινία με τον Ντεμπαρτιέ σε μια πιο κουλτούρα εκτέλεση. Είναι αυτό το ότι χτίζω, ασπένει, λε, πω, πω τι θα γίνει η Παναγία μου, και είναι η πιο μαλακία πάντα Πραγματικά, άντε καμίσου άλλα, δηλαδή πήγαινε, γίνει εξεργολογιστής αυτά. Ε, εγώ θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Ε, τη θεωρώ αριστούργημα αυτή την ταινία. Η κορυφαία ταινία. Και στο είδος της, δηλαδή αυτό το υπερήρωικο που έχουμε γκόσει πλέον, δηλαδή μας φάζει όχι άλλους υπερήρροες. Ε, ο Σιάμα έκανε ταινία που ουσιαστικά ήταν σαν να αποδομούσε το είδο πριν καν αυτό βγει ή Γιατί κάθε είδο ας πούμε, στον κινηματογράφο, ε, μετά από κάποια χρόνια αποδομεί. δηλαδή, όπως το Western. Το Western κάποτε μεσορανούσε, ε, μετά πέφτει και στα τη βγαίνει ένας Λεόνε, ας πούμε, και ο Πέκινπα, και το κάνουν, δίνουν άλλη πνοή. Αλλά ε, Σιάμα έδωσε πνοή στο περιορισκό είδο πριν αυτό γίνει είδος, γιατί, εντάξει, δηλαδή, πλέον με τόσες θενήσεις γίνει ένα ξεχωριστό είδος. Ε, Τη θεωρώ καταπληκτική η ταινία. Είναι σίγουρα η καλύτερη του Σιάμαλαν. Ε, ενώ συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Τζέισον ότι γενικά ο Σιάμαλαν χτίζει, χτίζει και στο τέλο πετά μια μαλακία. Στι περισσότερε ταινίε το κάνει αυτό. Ε, εδώ νομίζω για μένα δεν συμβαίνει σε αυτήν την ταινία. Δηλαδή αυτό ότι τελικά ε, σου χτίζει υπερήρωε στον πραγματικό κόσμο είναι τρομερό, σαν εκτέλεση. Δηλαδή δεν το περιμένει. Καταλαβαίνω όταν μην λειτουργεί σε κάποιον ότι αυτό ήθελες να μου πεις, δηλαδή το νιώθω, τώρα δεν ξέρω ίσως επειδή είναι και προσωπικό μου σκάλωμα που μου αρέσουν τα κόμματα, τα υπερροϊκά, δηλαδή η ταινία με πιάνει σε μένα σε αυτό το κομμάτι. Ε, Τι θεωρώ, <χι> ναι, κορυφαία και ίσως καλύτερη υπερροϊκή πολύ μπροστά με την εποχή της σαν ταινία. Ωραία. Και νομίζω θα πάμε τώρα και στο νούμερο ένα του Θάνου. Το νούμερο ένα, απλά και λιτά, είναι το Κοράκι με τον Μπράτον Λί, του Άλεξ πρόγια, Είναι τώρα μία ταινία ε, η οποία ε, ηλίθιχη είναι πως ε, έχει εκτιμηθεί πολύ περισσότερο καθώς περνάνε τα χρόνια. Ε, όταν είχε βγει το κοινό τη ε, ήταν λίγο δύσκολο, δηλαδή ε, ε, ε, είναι μια καλή επιτυχία. Αλλά όταν βγήκε το κοινό το οποίο την αγκάλιασε είχε συνδεθεί περισσότερο με το κοινό με γκοθ κοινό, με το underground κοινό όχι απαραίτητα με τους phantom comic γενικότερα γιατί ήταν... Ε, Μία δύσκολη ταινία που μάλλον δεν ξέραν ούτε καν πώς να την κάνουν και μάρκετινγκ οι ίδιοι. Δηλαδή το tagline της αφίσας έλεγε «darker than the bat». Που προσπαθούσαν κατά κάποιο τρόπο να μαζέψουν τον κόσμο που άρεσε, τους άρεσε ο Τιμ Μπάρτον και τον Batman και να του λέει ελάτε να δείτε και αυτό, γιατί και αυτό κάτι λέει. Ήταν λίγο απελπισμένος ο τρόπος του μάρκετινγκ. Πάει αυτό. Ε, εντάξει τώρα μιλάμε για μια ταινία που έχει ίσως από τα πιο, από τα πιο όμορφα Art Directions που έχει δει κανεί ποτέ σε ταινία ο τύπος που το έχει κάνει έχει δουλέψει και στο Matrix ε, και έχει να κάνει πάρα πολύ με το όραμα ε, του σκηνοθέτη ε, το οποίο είναι μια, ε, ε, βασίζεται πάρα πολύ επάνω στην προσωπική του ματιά πάρα πολύ. Δηλαδή έχει αλλάξει στοιχεία από το κόμικ ε, ε, έχει βάλει μέσα δικά του πράγματα ε, οι ερμηνείες είναι πάρα πολύ πιστικές ε, ο Μπραντον Λί ε, Κανείς δεν ξέρει τι θα είχε γίνει μετά στο μέλλον ε, αν είχε συνεχίσει την ε, καριέρα οποία δεν ήταν και πάρα πολύ καλή πριν το κοράκι να είμαστε ειλικρινείς. Το μόνο πράγμα το οποίο είχε ήταν το επιθέτω του πατέρα του που του είχε ανοίξει κάποιες πόρτες. Ήταν, ε, ήξερε πολεμικές τέχνες αλλά ως εκεί, ε, το οποίο είναι μια χαμένη ευκαιρία. Ομολογουμένως, έχει ένα από τα πιο ε, ε, ιδιαίτερα... Ε, σκορ μουσική που έχει κάνει ο Γκρέμ Revelle ο οποίος ε, έχει βάλει μέσα έχει εκκλησιαστικές βυζαντινές επιρροές και βγαίνει ένα πράγμα μαζί με τέκνο ένα πολύ περίεργο πράγμα ε, και φαίνεται ότι η κάθε λεπτομέρεια είναι δουλεμένη δηλαδή, το κάθε σημείο στην ταινία είναι δουλεμένος τη λεπτομέρεια μάλλον. Ε, ο Άλεξ Πρόγιας όταν ο Μπράνον Λί ε, πέθανε τα γυρίσματα, το παράτησε για έξι μήνες, ε, ξαφανίστηκε και οι άνθρωποι που είχαν δουλέψει ηθοποιοί μαζί με τον Μπραντον ε, Λι ήταν αυτοί οι οποίοι τον πείσανε και του λένε ότι κάτω για τον Μπραντον, γύρνα πείσαι να το τελειώσουμε, γιατί κανείς δεν πίστευε πως θα βγάλει αυτά αυτή την ταινία, το κάνανε μόνο και μόνο για φόρο τιμής για τον Μπραντον Λι, ότι θα το τελειώσουμε να το βγάλουμε και έτσι οι τελευταίες σκηνέ γίνανε με κάποιες ψηφιακές προσθήκες... για να βγει η ταινία ουσιαστικά. Ε, και είναι μια ταινία η οποία... Ε, και κλείνοντας εδώ... είναι ότι πέρα από το φοβερότητι soundtrack... ταυτόχρονα με το score... έχει μια αισθητική η οποία όποιος και αν προσπάθησε... είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό να την αντιγράψει... Και στο, έστω και στο ελάχιστο δεν τα έχει καταφέρει και αυτό την κάνει μοναδική στο είδος της. Λοιπόν, υπάρχει σε άλλη λίστα... Ναι, την έχω και εγώ στη, στη δικιά μου λίστα. Άρα. Λοιπόν, και εγώ να πω είναι μία από τις δύο αγαπημένες μου ταινίες. Ε, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Θάνος, ότι η ατμόσφαιρα που έχει ταινία και εγώ δεν την έχω ξανά που πουθενά. Δηλαδή... Υπάρχει σε κάποιο επίπεδο στην επόμενη του πρόγια στο Dark City όπου υπάρχει πάλι και ο ίδιος που έχει κάνει το Art Direction και τα ίδια σκηνικά χρησιμοποιήθηκαν και στο Matrix και όλα αυτά. Είναι ένα διανοήτη ατμόσφαιρα που έχει ταινία και η οποία παρεκλίνει αρκετά από το κόμικ αλλά με αποστολικά δεν με ενόχλησε. Λοιπόν, αν το δει, ψυχρά είναι... Εντάξει, ουσιαστικά είναι ένα ρομάτζο και το λέω όχι ότι δεν έχει δράση και όχι το λέω υποτιμητικά. Λοιπόν, αλλά αυτό που κάνει ακριβώς τη διαφορά είναι το ότι είναι ένα εκπληκτικό σύνολο δηλαδή από την ατμόσφαιρα, από τις ερμηνείες από τη μουσική δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο προσωπικό επίπεδο άλλη ταινία που να την έχω δει και να μην έχει περάσει ακόμη και σε ασυνείδητο επίπεδο το πόσο τέλεια ήταν αν την είδα πάλι που τη βλέπω αρκετά συχνά. Μπορώ να δω τώρα ψεγάδια αλλά δεν με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί γιατί ακριβώ αυτό η ατμόσφαιρα που έχει δεν τα καλύπτει όλα, αλλά τα, τα συμπληρώνει όλα. Και πραγματικά έχουν περάσει ακριβώ 20 χρόνια από τότε που βγήκε η ταινία. Δεν μπορούσα να σκεφτώ άλλη ταινία με τέτοια ατμόσφαιρα. Κάποιο σχόλιο, Χριστόγορα. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ με τα παιδιά. 30 χρόνια. Έχει δίκιο 30. <laughs> αυτό που... Αυτό που είπε, πέθανα για το marketing. Τελικά το marketing της ταινία κατέληξε να Θάντος του Μπραντολί. Δυστυχώ. Δεν ξέρω να κάνω και τελικά. να κάτσε αυτή η συγκύρια. καταπληκτική ατμόσφαιρα και ήθελα με πρόλαβες που το είπε με τον Dark City ότι σε αυτές τι δύο Ο Πρόγιας ενώ Ο δεν έχει κάνει. Δεν θυμάμαι άλλε ταινίε. Το Knowing θυμάμαι. Ηταν μάλλον του Hit Wonder Το αεροπαινίο του Άμα το Will Smith Browne. Ναι, δεν το θυμάμαι. Πέρασε έτσι. Γι Για να μην λέω... αμνήσει από αυτήν την ταινία. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον ήταν το χιγότερο φίλο ο, ο... Ναι. Πνευματιά. Ε, Αυτέ δεν έχουν καταπληκτική μοναδική ατμόσφαιρα, όντω, όπω λέτε. Δηλαδή, είναι ε, κομιξίστικο κόσμο. Είναι σαν να παίρνει στον κόσμο που κάνει ο Barton. Όντω, τα πρώτα δύο Batman και το κάνει ακόμα πιο κόμικ. Πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ει ανοίγει σελίδα. Ε, το κόμικ δεν το έχω διαβάσει ιδιαίτερα. Λίγο που το έχω δει, νομίζω είναι ένας περιπτώσεις που... Ε, Την ταινιά καλύτερα από το κόμικ, δεν ξέρω. <laughs> δεν ενώ, δε, δε με τράβηξα το κόμικ, το σχέδιο δεν με τραβούσε. Οπότε, ταινιά, εντάξει, είναι κλασική ιστορία εκδίκησης. Ε, <laughs> ο James O'Barre, το ζωγράφισε όταν ήταν στρατό, οπότε γι' αυτό έλεγε, πηγαίνετε φαντάρι. κάτι καλό μπορεί να γίνει <laughs> σε <στη ζωή. laughs> Τέλος πάντων, ναι. Ε, και το θεωρώ από τις καλύτερε. Ε, comic book ταινίες, δηλαδή στα 90's είναι φάρος, είναι ελάχιστες καλές comic book ταινίε πριν γίνει αυτό με τα ε, μοτίβο. Ε, αυτά, ναι. Εδώ απλά να συμπληρώσω ότι από τα δύο τρα, τραγούδια που παίξες πριν το ένα είναι από το soundtrack του... το «Soukset» το, το του δίσκου, α πούμε, το, το «Burn». Να ε, συμπληρώσω απλά ότι δυστυχώ είχε πολλά sequel τα οποία δεν υπήρχε λόγο να υπάρχουν και υπάρχει συζήτηση ότι θα γίνει remake, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν υπάρχει συζήτηση, βγαίνει όπου είναι και παίζει ο, το... ο Σκάσγκαρντ το αυτό, είναι έτοιμη η ταινία, δηλαδή και ο Άλεξ Πρόγιας βγήκε και μίλησε για αυτό το πράγμα και λέει ότι όχι, Α, πολύ απλά, <laughs> δεν θα ήθελα να <laughs> και ε, πατάτε τον Μπράντων κάτω και όλα αυτά που, ναι, δεν έχει δίκιο Λέξει, και... Δεν βγήκε με το μωμό τουλάχιστον <laughs> Εντάξει, νομίζω υπήρχε και χειρότερο, είχα διαβάσει ότι... Και... Είναι high-five όλο τον κόσμο, ο... το κοράκι ο, ο Σμωμό. Υπήρχε ναι. και τρίτη επιλογή, ήθελα να βάλω τον Bradley Cooper, οπότε νομίζω ότι υπήρχε ακόμη χειρότερη. <laughs> και κάποτε το μακαρίτια το DMX, για να κάνουν μαύρο... Όχι, ναι, έχουν... Έχει περάσει από πολλά κύματα το franchise, δυστυχώς. Ναι. Okay. Ωραία. Ε, εδώ να σημειώσω ότι έχουμε κι άλλα κομμάτια από το soundtrack που θα παίξουν με τα... Χωρί να το καταλάβω τα περισσότερα, γενικότερα από τη σημερινή εκπομπή, το μόνο που ένα από αυτά που θα μείνουν σημαντικό είναι ότι εκτό ότι υπάρχει σε δύο λίστε των καλεσμένων, άρα τη βλέπετε, δεύτερον και το soundtrack μπορείτε να το βάλετε με το που τελειώσει η εκπομπή και να, και να ράξετε. Σάββατο απογευματάκι, soundtrack crow, νομίζω ότι είναι δύναμη. Θα σε ετοιμάσει για ωραία πραγματάκια. Πάμε στι ε, τρει τώρα του Χριστόφορου. Είμαστε πάντα στην κατηγορία. Ε, Φαντασία επιστημονικής Και επιστημονικής φαντασίας δηλαδή Και πάμε Και ελπίζω ότι θα προλάβουμε Ναι, κοίτα, σκεφτόμουν να πω το Lord of the Rings Γιατί εντάξει το λατρεύω Αλλά okay, θα πλατιάσουμε Οπότε θα πάω σε μια επιλογή Που έστρωσε το δρόμο για να βγει Να βγουν καλές ταινίες ε, ε, φαντασίας Πες το <laughs> Εξ κάλμπερ. Α, όχι Ποιο θα έρθει το πίστερος Το Bride, όχι το, Bride. το Αυτό το, το είχα για τις Αν έκαναμε τις ρομαντικές Της ρομαντικές το, ναι, ναι. το Excalibur ε, Ναι βάζω το Excalibur Και η αλήθεια δεν μου έρχεται να πω πάρα πολλά πράγματα Εγώ απλά θα πω ότι ε, η, αρχ... η εισαγωγή της ταινία Δείχνει τον πατέρα του Αρθούρου Να καβαλάει ένα άλογο σε μια ομίχλη Το οποίο αυτό είναι ένα εφέ και καλό Ότι είναι ανάσα του δράκου Δεν βλέπεις πουθενά κανέναν δράκο τίποτα και είναι τόσο ατμοσφαιρικό... τόσο παραμυθένιο... είναι η τρίχα... δεν γίνεται αυτό που έκανε... και είναι τώρα με... πρακτικά εφέ... Ξέρω, είναι απλά φαντασία... είναι μεράκι ενώ κάθισαν και το φτιάξανε... και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα... Ε, η ταινία είναι... τι να πω... Ε, φαντασίας... η ε, ιστορία okay, είναι πάνω κάτω γνωστή... είναι ο μύθος του βασιλιά Αρθούρου... Ε, δεν νομίζω ότι... Έχει βγει άλλη καλύτερη ταινία πάνω με το μύθο του Αρθούρου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες παλιές... Ξέρω, 50, 60, 70. Δεν, δεν, έχω, δεν έχω ιδέα. Ε, έχει το soundtrack Πασοκάρα, Καρμίνα Μπούρα να παίζει. <laughs> και είχε βγει το 81 και οι δύο ταινίες όλος στοιχείως. <laughs> Σαν άλλος βασιλιάς Αρθούρος και ο Παπανδρέου. Οπόμες τα πήραν όλοι. <laughs> ε, ε, ναι, είναι... Σκοτεινή ταινία, έχει πολύ βίαιη ταινία. Δηλαδή και μόνο η εισαγωγή, δηλαδή, ο Αρθρούς ουσιαστικά γεννιέται από βιασμό. Δηλαδή ο μου είναι τέρμα σκοτεινή ιστορία. Και κρύπη σε κάποια σημεία, αρκετά Ναι, ναι, ναι, και κρύπη. Ε, Επίση μου αρέσουν πολύ τα χρώματα τη ταινία το πράσινο ή αυτό που αστράφει. Βγάζει ένα ονειρόδε. Ε, πολύ και... σημαντική προσθήκη. Ναι. Το οποίο δίνει εξτρατεία, δηλαδή βλέπει κάτι μυθικό, είναι μια μυθική ταινία. Δηλαδή, κυριολεκτικά είναι μύθο. Είναι αυτό που λε, και okay, γι' αυτό υπάρχει το σίνεμα. Ε, εντάξει, ταινία, πούμε, σε, σε φάση ξυφομαχία, σε μάχε, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το θέμα είναι να ζήσει τον μύθο και τον ζήσει κανονικά. Ε, αυτά δεν ξέρω τι έχετε να προσθέσετε. Όχι, συμφωνώ απολύτω. Είναι με διαφορά η καλύτερη ταινία βασισμένη στο μύθο και δεν νομίζω ότι θα βγει καμιά καλύτερη για κανέναν λόγο. Ο σκηνοθέτη, ο οποίο συγχωρείτε με το Αλσχάιμερ, καλπάζει, είναι πολύ καλό σκηνοθέτη. Ε ο Τζον Μπούρμαν. Ναι, ναι, ο Τζον Μπούρμαν. Λοιπόν, είναι αυτό το ότι επειδή είναι η ταινία τη δεκαετία του 80 και σε όσου μεγαλώσαμε και έχουμε δει αυτέ τι ταινίε, είναι ότι τα πρακτικά ΕΦΕ είναι πολύ καλύτερα από τα ψηφιακά. Λοιπόν, πέρα από αυτό η ταινία είναι ότι. Έχει τρομερή ατμόσφαιρα. Έχει τον καλύτερο Merlin όλων των εποχών. Ένα heavy metal Merlin, αδιανόητο. Η ηθοποίδη, επειδή είναι όλοι Βρετανοί, είναι εξαιρετική. Και είναι σεμινάριο σκηνοθεσία, γιατί έχουμε τρία πρακτικά εφέ. Ένα είναι αυτό που ανέφερε πριν με του καπνού. Έχουμε μια πράσινη λάμψη που τη ρίχνουμε πάνω στι πανοπλίες Και να ακούγεται αστείο, είναι τόσο επικό και τόσο ατμοσφαιρικό που όλα τα CGI μαζί του κόσμου δεν νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν. Και αυτό είναι το ότι η έχει και έχει βάθο. Δεν είναι μόνο το ότι έχει δράση, έχει ξυφομαχίε και αυτά. Είναι ότι έχει χαρακτήρε, έχει δουλευμένου χαρακτήρες. Και, και νομίζω ότι θα συμφωνήσω ότι είναι η καλύτερη μεταφορά. Δεν μπορώ να φανταστώ σήμερα ότι θα βγει κάτι καλύτερο για κανέναν λόγο. Και ναι, οκ, okay, οι μάχε είναι λίγο ξεπερασμένε με τα σημερινά δεδομένα, αλλά το θεωρώ αδύνατο να βγει καλύτερη ταινία από αυτήν. Και ίσω είναι η καλύτερη του Μπούρμαν, νομίζω, μαζί με το Point Blank. Αυτό έτσι τη ημέρα το έχω το πω, ε, Νομίζω ότι πρέπει. Okay. Και το Deliverance θέλω να το έχω σε υπόψη. Δεν το έχω, ναι. Deliverance είναι LV. Ναι, ναι. Καταπληκτικό. Ε, φάνω εσύ, για το Excalibur, κάτι. Ε, ναι, έχω να πω ότι είναι μία από τις ταινίες που νομίζω ότι έχει επηρεάσει γενικά την, την 80s metal μουσική σε πάρα πολλά πράγματα. Αισθητικά, από θέμα φυσών, από θέμα καλλιτεχνικά, από θέμα γραμματοσυρών και εγώ δεν ξέρω τι. Οι πιο, πολλές, οι πιο πολλοί άνθρωποι που ήταν στη μέτα τα μουσική ήταν πορεμένοι με το Excalibur. Και καταλαβαίνει κανεί γιατί. και σε δεύτερο παιδί με τον Κόναν, έτσι. Ναι, να είναι καλά το Excalibur που ο Τζον Μίλιου έκανε το Κόναν γιατί έχει πάρει αρκετά πράγματα από το Excalibur. Ε, όσον αφορά το μυθικό, επικό, ε, δηλαδή έχει πατήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Εντάξει. Και αυτό που είπε, που έχει τύπηχε δύο βασικά, είναι ότι η ταινία είναι πάρα πολύ τολμηρή στο να μοιάζει με όπερα σε πάρα πολλά πράγματα. Όχι μόνο γιατί το, το, το θέμα τη μουσική, καρμίνα μπουράνα κτλ. Το οπτικό, τα κοστούμια, τα σκηνικά, όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι το οποίο θα έβλεπε κανεί στημένο, όχι σε ταινία, αλλά σε κάτι το οποίο θα ήταν ίσω μια πολύ ακριβή θεατρική παράσταση σε κάποια πράγματα. Ε, και γι' αυτό ξεχωρίζει πάρα πολύ Πάρα πολύ Πάμε στη δεύτερη φαντασίας Ναι Δεν συμπληρώνω κι εγώ για να, για να, κάνουμε, να πούμε κάτι παραπάνω Ξέρεις λοιπόν, ε, Ναι εδώ θα πάμε σε ρομπότ Αλλά δεν ξέρω ποιο από τα δύο να πω <laughs> Λοιπόν <laughs> δεν ξέρω το δω πω Terminator ε, Θα κάνω ένα cheat και θα βάλω και το ένα και το δύο μαζί Οκ okay. <laughs> Σαν μια ενιαία ιστορία, α το πούμε. Η ε, του μεταξυκλήθηκε για το Ρόμπογκο που το θεωρώ όντω πολύ σπουδαία ταινία. Η Τε Wally. -E. Και το Wally, -E, εξαιρετικό. Α, ε. Ε, εντάξει, το Terminator. Ε, πέρα από αγαπημένη ταινία. Ε, το κόνσεπτ που κάνει με το χρόνο, με το χρονικό παράδοξο που προκύπτει είναι καταπληκτικό. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Πάντα με τρελαίνει. Ε, ο Κάμερον γυρνάει την πρώτη ταινία και ουσιαστικά. Άμα... Την έχετε δει πρόσθετα την πρώτη ταινία, δεν ξέρω. Αν ναι, ναι. ε, προσέξετε, πούμε, οι δεν είναι κάτι σπουδαίο. Είναι... Φασέικε, έτσι. Α... Μπράβο. Ε... Δίν... Εκεί όμω που βλέπει την... την ταινία και λες OK, εντάξει, έχει στην ε, αυτό. Φαίνεται. Ξαφνικά βλέπει μια σκηνή δράση και λε: Τι κάνει, τι, τι έκανε. <laughs> ε, που λε: Όχι, okay, αυτό ο τύπο έχει ε, απίστευτο ταλέντο, δεν υπάρχει. Σκληρή ε... δράση εννοεί μέσα όταν μπαίνει ο Άρνολντ και την κυνηγάει και σφάζει ναι, κόσμο. Ναι, ναι, στο μπάρτινγκ. Τεκνου, τεκνουάρ, τεκνουάρ, έτσι. Τεκνουάρ, ναι. Ε, η ταινία είναι αξεπέραστη. Ε, Σβατζενέγκαιρο και είναι γεννημένο για αυτόν τον ρόλο. Ε, και ενώ στο ένα έχει την ιστορία με εκεί που λέμε για γυναική χειραφέτηση, είναι η Σαρα πούμε, η οποία είναι μια. Μια δεσποινής ας πούμε Της που δουλεύει Μια κοπελίτσα που δουλεύει σε μαγαζιά και αυτά Και ξαφνικά τις ότι θα αλλάξει όλο τον κόσμο σε εκλεκτή ας πούμε Και μπλέκεις αυτό το πράγμα Και σιγά σιγά στο τέλος την ταινίας αρχίζει και δυναμώνει Και βλέπεις το δίο ξαφνικά Μια μετάβαση σε μια γυναίκα που το έχει πάει στο άλλο άκρο Αρχίζει και το χάνει δηλαδή Όντως αρχίζει και μου λένε, βλέπει οράματα είναι, Δεν είναι καλά ε, αλλά είναι ωραίο παράδειγμα στο πως να αυτό δυναμικής γυναίκας ε, χωρίς να φανεί cringe και επιτιδευμένο όπως γίνεται αςούμε, σήμερα που λένε αςούμε, girl power και τέτοια. Δηλαδή η ταινία αυτό κάνει φυσικά και κανεί δεν το σχολεία σε όλοι μας στους φάσινες σαρακόν ώρες. Και... Βέβαια θα πόνει οι γυναίκε ε, ότι ανταξτολές επειδή το έγραψε άντρα. Και εγώ θα πω ότι ίσως αλλά παρόλα αυτά θεωρώ πολύ καλογραμμένη μετάβαση χα και το δύο εντάξει είναι κορυφαία ταινία δράση. Ε, ουσιαστικά είναι η ίδια πλοκή με το ένα η ίδια με την ταινία είναι οι δύο που ψάχνουν να βρουν το ίδιο άτομο, ο Τζον Κόνορ και η Σάρα στην πρώτη και γίνεται να κυνηγεί όλη την ώρα δηλαδή είναι η επανάληψη της ίδιας απλά με κάποιε προσθήκες ε, και φυσικά με εφέ ψηφιακά που είναι ακόμα γαμάτα μέχρι σήμερα να πω κάτι παραπάνω. Πείτε και εσεί, πιστεύω ότι σα αρέσει σε όλου. Αν δεν αρέσει κάποιον, θα το δέρναμε, έτσι. Σίγουρα. Ναι, εντάξει, εδώ συζητάμε. Είναι κλασικέ ταινίες Είναι εκπληκτικό ότι η πρώτη είναι ουσιαστικά ένα big movie. Όχι με την κακή έννοια. Είναι ένα big movie και καταλαβαίνει πόσο μάστορα είναι ο Κάμερον. Γιατί ακριβώ η μαστοριά τη ταινία είναι η σκηνοθεσία του. Δηλαδή, βλέπει τι κοινέ δράσει, ακόμη και οι σκηνέ που δείχνει στο μέλλον με του Terminator για την εποχή. Εγώ νομίζω ότι ψυλοκρατάνε και τώρα. Είναι εξαιρετικέ. Και πάλι για αυτή η ταινία έχει πάρα πολύ πιστική ατμόσφαιρα. Δηλαδή είναι φοβερό. Ο Βατζενέγκερ δεν είναι γεννημένο να παίξει αυτόν τον ρόλο, δεν το συζητάμε. Και βλέπει μετά τη δεύτερη ταινία, όπου ισχύει αυτό που λε, ότι έχουμε budget τώρα θα το κάνουμε σωστά. Αλλά και πάλι πέρα από τη δράση και όλα αυτά είναι ότι έχει χαρακτήρε. Δηλαδή το ότι στο τέλος και ο οποίος είναι στη ηλικία μας και δεν έκλαψε με το τέλος δεν ισχύει. Δηλαδή ένα τύπος που παίζει το ρομπότ στην ουσία νομίζω ούτε ο Ντάνιλ Τιλούς θα παίξει τόσο πιστικά τον Terminator. Καλό Ντάνιλ Τιλούς θα γινόταν, θα έγανε κανονικά, θα βάζε μέλι. Ναι, απέθαινα με το method acting. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραίο point ότι κλάψαμε για ένα ρομπότ που μπαίνει στη λάβα για να εξαφανίσει το ότι η τεχνολογία αυτή ήταν. Ναι. Πεθαίνω. Ευτυχώ που έπαιξε τον ε, ξροδευτή ο Βαζενέγκερ, γιατί η αρχική επιλογή του Κάμερον ήταν ο Τζέι Σίμψον και θα ήταν άσχημο να έχει και το Determinator ο Τζέι Σίμψον δίπλα στο όνομά του μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Θα <laughs> ήταν λίγο too much. Ε, αυτό που έχω να πω για τον Κάμερον και για αυτέ τι ταινίε ήταν ότι είχε αρχίσει να φαίνεται ε, ότι ένα άνθρωπο mm. ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τα τεχνικά κομμάτια τη δουλειά. Ότι υπερτερεί, ότι κερδίζει. Ο Κάμερον ήταν ένα φορτηγατζή, ο οποίο αυτό έκανε και μάζελε για να κάνει την πρώτη ταινία. Το Terminator το έκανε χωρί να έχει άδειε πολλέ φορέ για να κάνει πολλέ από τι σκηνέ, στη ζούλα. Δηλαδή πήγαινε και αυτοκίνητα ανθρώπων στον δρόμο και τρέχανε γιατί το αυτοκίνητο απέδαινε ένα τύπο που το έχει παρακάρει από κάτω. Και τρέχανε για να μην του φορτιάσουν η αστυνομία. Ε, πέρα από αυτό. Ε, φαίνεται πάρα πολύ κάποιο ο οποίο είναι αυτό που λέω εγώ ο hands-on guy. Ο οποίο να... ξέρει που θα βάλει την κάμερα αυτό, ξέρει γιατί θέλει να είναι το πλάνο του έτσι, ξέρει πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτό ο οποίο κάθεται πίσω και λέει στον απερατέρω θέλω να βάλει την κάμερα να κάνει αυτό, και κάθεσαι από ένα μόντρο και λε: Α, ωραία. Θα βάλει τα χέρια του. Και αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο τύπο έχει φτιάξει δικιά του τεχνολογία, την οποία μετά την πούλησε για να κάνουν εταιρείε ή άλλοι. Αυτό γίνεται επειδή το παλεύεις χρόνια. Στο Terminator φαίνεται αυτό το πράγμα πάρα πολύ. Ότι έχει ξεπεράσει το επίπεδο ενός ε, φαν που κάνει ταινίε με τα δικά του μέσα ε, και ότι είναι. Ε, Πώ να το πω, είναι α, το, το, το στυλ του είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είτε κάνει η ταινία που έχει να κάνει με τον Εξοδευτή, είτε έχει να κάνει με. Η Άβυσο μετά, που ήταν και αυτό ένα. οπτικό αριστούργημα, να το θέσουμε έτσι. Ε, ο Κάμερον ξέρει τι κάνει, είναι επίμονος και επιμένει σε, ε, επιμένει σε αυτό που θέλει. Ότι το έχουν πει και αυτοί μαζί του, ότι είναι δύσκολο γιατί δεν δέχεται το όχι. Σου κάνουμε αυτό και τελείωσε. Ε, αλλά στον ε, πρώτο εξολοθρευτή Που είναι η ταινία που ουσιαστικά τον έκανε γνωστό ε, Φαίνεται πάρα πολύ αυτό Ότι όταν έχεις και τις γνώσεις ε, Ότι είναι με το μέρος σου γενικά αυτό Ότι σε, σε ευνοεί Εκώ απλά να συμπληρώσω ότι πέρα από τα τεχνικά Τα οποία λες και ισχύουν ότι νομίζω είναι ένα από τους καλύτερους storytellers Που υπάρχουν στον κινηματογράφο Με διαφορά Δηλαδή πέρα ο άνθρωπος ξέρει και σενάριο Και χαρακτήρες Είναι νομίζω. Top 5 storytellers ever. Ναι, και θα τελειώσω με αυτό. Γι' αυτό και εγώ το θεωρώ ότι από τις λίγες φορές που λέμε τη λέξη μάστορας, επειδή ο κινηματογράφο είναι επικοινωνία ουσιαστικά και όλο σου μιλάει όταν κάνει την ταινία, που λες είναι storyteller, ισχύει αυτό το πράγμα, όταν ε, ο ίδιο αγαπάει πάρα πολύ και την κάμερα σαν εργαλείο, τότε αυτό που επιτυχάνει στο τέλος είναι αυτό που έχει στο μυαλό ότι να το περάσει πάρα πολύ καλύτερα. Γιατί το, απλά μπορεί και το κάνει, είναι τόσο απλό. Να συμπληρώσω κι εγώ γιατί πετυχαίνεις προφανώς θα γινόταν μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο top 5 της ζωής μου. Για να καταλάβετε, την έβλεπα κάθε μέρα σε VHS και ε, παίζαμε εγώ με τον αδελφό μου του σε δύο πρωταγωνιστές και παίζαμε ξύλο. Μαθαίναμε όλε τι σατάγγες και το παίζαμε. Ε, το νούμερο ένα, θυμηθείτε αν έχει κάποιο γύρισμα ημέρα είναι νύχτα τα περισσότερα. Έχει μια ατμόσφαιρα 80s, ε, τρομερή. Πες να ήταν καλύτερη. movie. και το νούμερο 2 είναι τι να πω, η επιτομή τη επιστημονική φαντασίας στον, 20, στον 20ο αιώνα, ακόμα έτσι δεν είναι στον 20ο αιώνα, διότι ο αιωνα ακομα ετσι δεν ειναι στον 20 αιωνα διοτι ο ρυθμος το σενάριο, τα πλάνα, οι σκηνές δράσει, γενικότερα όλα είναι δεκάρια. Δεν δε χάνει κάπου ε, αυτή η ταινία Δεν χάνει σε τίποτα αυτή η ταινία Στις ατάκες δηλαδή Δεν ξέρω πως Πραγματικά είχε άστρο Αυτή η ταινία Ναι επίσης τελευταίο Η πρώτη ταινία ουσιαστικά είναι horror sci-fi ε, Ο Cameron yeah. είχε πει κιόλας ότι Μία από τις επιρροές του για την πρώτη είναι το Halloween Του Carpenter <coughs> Και το δύο είναι sci-fi action, το... action Ναι, ναι. Με όλα, με τα βλαχαμερικάνικα, να ρίξει και με τι μπαζούκε, να ρίξει και με τι γκρενέιντε ναι, ναι, lancer. Ναι. Όλα μέσα. Ναι, να ναι. γυρνάνε περιπολικά, να έχουμε τον. Έχω, ε... Έχουμε λεφτάρα, παιδί μου, και τα ναι. καίμε. Πώ τον λέγατε εσεί, εμεί τον λέγαμε υγρομέταλο <laughs> Τον τι. <laughs> Έτσι τον φωνάζαμε. <laughs> <laughs> δεν θυμάμαι. <χωδεσίμα> Γιατί κάπω πρέπει να, δηλαδή, τα πλάνα που μιλάει Έχει πάρει τη μορφή της μάνας, ναι, τη ναι. μητριάς και την έχει καρφώσει Δηλαδή έχει πράγματα παιδιά μέσα η ταινία οι οποία τα έχουν ελάχιστες ναι, Με ένα ναι, πραγματικά ναι. με συναρπάζ μπορώ να κάνω μια εκπομπή μόνο Και προσπαθώ να πω τώρα δυο τρία πράγματα επιφανιάκα Γιατί σαν εικόνα, σαν θέαμα αυτό που είδαμε Και στο ρυθμό που μας το προσέφερε είναι ψεχαδιαστή Τρομέρος και ο Κάμερον και ο Άρνολτ ήταν αυτός πραγματικά νομίζω ότι αυτός ο ρόλος δεν. Γιατί αν θυμηθείτε είχαμε δει λίγο πιο μικρή το Total Recall yeah. με τον Άρνολτ και είχαμε δει μια εξίσου επιστημονικής φαντασίας βασισμένη και σε βιβλίο στη κιόλα. και όλας και μικροί ήμασταν. Ε, μετά ήρθα αυτό και είπαμε μπορεί να... Τελειοποίησανε, είναι λες και φτιάξαν μια ταινία Για να πήξει ο Άρνολτ Ότι αυτός είσαι τελικά, το βρήκαμε Εγώ πάντως και τις δύο ταινίε, τι έχω δει πρώτη φορά μαζί Είχα δει με ένα φίλο <σχ> δημοτικό είχαμε δει Total Recall Και μετά Terminator 2 <σχεδόν> <σχεδόν> Το θυμάμαι ακόμα, λέω δεν γίνεται τενία έχουμε <σχεδόν> δει Έτουαρτ Φερλόγγ Αν μα ακούσε αγαπάμε Και πάμε και στην τριτή ή ναι, στο ναι. νούμερο ένα. Νούμερο ένα βασικά. Ε, εντάξει, τις μου ταινίες γενικά. Ε, του Blade Runner, Ridley Scott. Ξαναπάμε στο Ridley Scott. Ε, τι να πω για αυτήν την ταινία. <laughs> <laughs> από θέμα αισθητική, ε, από θέμα σενάριου, τις θεματικές που πιάνει μέσα η, ίδια η ταινία... Ε, είναι αριστούργημα. Ε, την, την είχα δει τρει φορέ για να την εκτιμήσω. Εντάξει, σε μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, την έχω δει πρώτη φορά παιδάκι που μου έχουν μείνει σκηνέ. Και εγώ το βλέπει ο αδερφό μου, τέλο πάντων. Και εγώ θυμάμαι. Η ταινία μου είχε μένει ότι είναι μια ταινία δράση. Είναι Χάριστον Φόρτ και παίζει μπιστολίδι και αυτά. Και είναι με λέιζερ, Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Ε, μετά το βλέπω στα 18-19. Και βλέπω ταινία δεν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν συναρπαζόμαι. Εντάξει, Είμαι... οκ. Okay. Δεν μου έκανε και κάπως μετά από χρόνια πάλι, δέκα χρόνια μετά, ξέρω στα 28-29 λέω, ξέρω για να το ξαναδώ μωρέ, επειδή είχαμε βγει τα cuts, έχει πολλά cut η ταινία γενικά, οπότε δεν θυμάμαι πια έβαλα το final cut και παθαίνω ζημιά εκεί στην λέω τι είναι αυτό είναι αριστούργημα, ε, δηλαδή στο τέλο είχα δακρήσιλο, δεν γίνεται. Ε, Βαγγέλης Παπαθανασίου, το καλύτερα soundtrack όλων των εποχών, αυτό που έκανε και πολύ επιδραστικό κιόλα. το soundtrack του, δηλαδή ήταν μουσικο. Ο ήχο του μέλλοντο. Έφτιαξε τον ήχο του μέλλοντο. Αθανασίου και ολεκτικά. Χάριστον Φόρτ, καταπληκτικό. Αλλά αυτό που κλαίει την παράσταση είναι ο Ρούτκερχάουερ. Ρόι Μπάτι. Και ο μονόλογο, ο καλύτερο μονόλογο για μένα στο σινεμά, στο φινάλε. Ε, εντάξει, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν την έχει δει. Και νομίζω ότι είναι ταινία που πρέπει οπωσδήποτε να δει κάποιο. Κι α μην του αρέσει εντελική. Οκ, απλά πρέπει να τη δει να σημειώσω κάτι. Ε, είναι σύνηθες ε, οι ταινίες να κλέβουν κόνσεπτ και στοιχεία από animation ή από Νικά Κουλουπού. Το Blade Runner ήταν η πρώτη ταινία η οποία άνοιξε διάπλατα τι πόρτε μαζί με το Τέτσουο, το Iron Man για τη Cyberpunk ε, ναι, κουλτούρα. Σωστό. Το οποίο είναι κάτι απίστευτα επίκαιρο και από πίσω από αυτό είναι μία εκπομπή που να κάνουμε να ξέρετε μόνο για, αυτή, για το φιλοσοφικό, ο άνθρωπος, πληροφορία, πλέον πώς ο άνθρωπος είσαι. Όλα αυτά τα ερωτήματα τα φιλοσοφικά τα έβαλε μέσα και λειτουργήσαν. Ναι, ναι, ναι. Και βασίζεται σε ένα βιβλίο, στο Do They Ships, and the Android, do Android, Dreams of, dream of the the electric, electric Ship, ship. Του Φίλιπ Ντίκ που είπαν πριν και το Total Recall, και αυτό βι yeah. ε, είναι βιβλίο αντίστοιχο. Επίση, έχω διαβάσει το βιβλίο, έχω δει και την ταινία. Η ταινία yeah. είναι όντω καλύτερα το βιβλίο και το έχει παραδεχτεί και ο ίδιο ο Ντίκ, γιατί είχε δει μια προβολή πριν πεθάνει, πριν βγει στο σινεμά. Αλλά του βάλανε μια προβολή, ήταν έτοιμη η ταινία και το τη βάλανε και είχε συγκλονιστεί. Και λέει: Υπάρχει και το γράμμα του στο ίντερνετ που λέει ε, ότι κανένα ταινία ακόμα καλύτερα από αυτό που περίμενα. Να αποθεώνει. Και λε: Εντάξει, τουλάχιστον. Έφυγε ωραία ρε μου, να βλέπει ένα έργο του ξέρεις να γίνεται ακόμα καλύτερο, πούμε. Καλά, σίγουρα έφυγε ωραία. Τώρα μαστούρωμένος μέχρι <laughs> το, το άπειρο για πάντα. <laughs> Όπου περιπλανιέται η ψυχή του το άπειρο, το σκοτάδι, θα είναι ναι, happy time. Ναι, ναι. Την έχω και εγώ στη λίστα. Να, τρίτη. Και να πούμε ότι είναι καλύτερη για των εποχών εγώ δεν έχω πρόβλημα. Προσωπικά. Είναι από αυτά τα ριστουργήματα τα οποία ξεπερνάνε ήδη. Είναι επιστημονική φαντασία, είναι φιλμ νοάρ, είναι δράση, είναι δράμα. Και πάλι είναι όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά. Εγώ απλά να συμπληρώσω το ότι έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κάτι την ιστορία τη ταινία πέρα από χίλια κύματα για να γυριστεί. Δηλαδή ήταν άλλοι σκηνοθέτη να την κάνουν, και από τη στιγμή συζήτηκε ο Σκορτζέζ να την κάνει, για να καταλήξουν στο Ρίτλε Σκότ. Ο Ρίτλε Σκότ, ο οποίο έπαιζε ξύλο με το. Ε, με του τεχνικούς και όλους γενικότερα για να την γυρίσει. Και διαβάζει όλα αυτά και η την στην ταινία που είναι, είναι πραγματικά ριστούργημα. Δηλαδή από τη σύλληψη, τα εφέ που έχει βάζουν κάτω, οτιδήποτε έχει βγει μέχρι σήμερα σε CGI, δεν το συζητάμε. Η ατμόσφαιρα είναι αδιανόητη. Ε, το soundtrack και εγώ θα συμφωνήσω νομίζω είναι το καλύτερο των εποχών. Και ίσως για χιλιοστά αυτονομείται και από την ταινία μπορεί να σταθεί και μόνο του μια χαρά. Αλλά δεν είναι μόνο η αισθητική το θέαμα και αυτά, είναι ακριβώ και τα ερωτήματα που έχει η ταινία μέσα. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι α, είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία, ότι βάζει μέσα βαθιά υπαρξιακά και όχι βαθιά υπαρξιακά όπω το κάνουν κακέ κουλτούρικε ταινίε. Τα βάζει ακριβώ to the point. Δηλαδή το. The power, ο Ρόγκο Ζάουερ, ο οποίο κλαίει όλη την ταινία έτσι. Ο μονόλογο στο τέλο που είναι και δικό του αυτό σχεδιασμό. Τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ε, και όλη αυτή η σπέκουλα, η οποία. Έχει πλάκα το ότι ο Χάρισον Φόρντ ήταν τελικά Android. ή δεν ήταν. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σημασία. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν υπάρχει sequel έτσι. Λοιπόν. Ε, <χω> θα το ξαναπώ για μένα. Είναι από τι καλύτερε ταινίε όλων των εποχών. Ξεπερνάει τα ίδια όπως κάνουν μεγάλε ταινίε. Δεν, δεν αφαιρεί τίποτα, δεν προσθέτει τίποτα. Άσχετα τα πολλά κάτι τα οποία υπάρχουν. Και νομίζω ακόμη και ο Λεσκότ πρέπει να μπορεί πως την γύρισε τόσο καλή ταινία. Είναι πολύ καλό σκηνοθέτη, αλλά δεν ξέρω πως θα κατάφερε και την γύρισε τόσο καλή. Αυτό. Ε, είναι μία από τι επιδραστικότερες ταινίες που έχουν γίνει ποτέ. Ε, ο Λόγος ο οποίο σήμερα ή γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί, αυτό το 80s retro vibe με μουσικές και αισθητικές κτλ. Είναι το Blade Runner ο κύριος Λόγος, πάρα πολύ. Ε, τα έχετε πει όλα και οι δύο Απλά αυτό είναι το θέμα είναι ότι το, Ο Χριστός πριν είπε ότι Το Blade Runner άνοιξε το δρόμο Για να επηρεαστούν Από αυτό Το Animatrix που κάνανε Ο Βατσόφσκι που συνόδευε το Reloaded Ειδικά τα δύο πρώτα επεισόδια τα ερωτηματικά που θέτουν στο. που βάζουν στο τραπέζι για το consciousness του ρομπότ και όλα αυτά τα πράγματα. είναι τα, όλα αυτά που, έκανε, που έλεγε ο Ρούτκερ Χάουερ, στο Blade Runner ουσιαστικά. Που τι σημαίνει το, μία, η ψυχή, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, είσαι κάτι πιο πέρα από καλώδια. Ε, όλα αυτά τα πράγματα είναι στο Blade Runner. Όλα αυτά τα πράγματα. Ε, ε, αυτά, τα έχετε, πει, τα έχετε πει όλα. Εγώ να σκληρώσω απλά την. Sorry που. Ότι ακριβώ η τέχνη είναι μια σκηταλοδρομία. Δηλαδή βγαίνει το Blade Runner και έχει όλη αυτή την αισθητική, την παίρνουν μετά τα άνευ και μετά την παίρνουν οι watts off και κάνουν το Matrix και συνεχίζεται. Η σκητάλη λοιπόν, πάει κάπου αλλού. Δεν υπάρχει προφανώ και παρθυνογένεια. Απλά ο καθένα φτιάχνει ένα δικό του puzzle παίρνοντα τα καλύτερα κομμάτια. Αυτό αλλά είναι πραγματικά είναι, είναι πολύ πρωτοπόρα η ταινία. Επίση τώρα με την πρόοδο τη τεχνητή νοημοσύνη, τα ερωτήματα τη ταινία θα... δεν ξέρω αν θα τα βιώσουμε εμεί, θα ζούμε εμεί όταν. Θα, γίνει, θα είναι κανονικά ερωτήματα. Δηλαδή, θα φτάσουμε στα σημεία που θα αναρωτηθεί ο κόσμο. Όχι, θα νομίζω πάνε. θα τα ζήσουμε γιατί η ανάπτυξη τη τεχνητής νοημοσύνης πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένανε οι ίδιοι αυτοί που ασχολούνται οι επιστήμονε τεχνική τώρα. Άρα είναι μέσα στην εποχή. Ε... Και δεν είναι τυχαίο που έχει ψηφιστεί η ταινία ότι έχει πέσει πιο κοντά από όλε τι WiFi ταινίε. Είναι αυτή που έχει πέσει πιο κοντά στο μέλλον, όπω. Είναι πιο κοντινή, και πιο όντως. Ισχύει. Δηλαδή, βλέπεις την ταινία και λες, είναι το πιο κοντινό, δεν είναι το Terminator. Ή... Εγώ θα έλεγα τον Demolition, <laughs> αν έχει πέσει πιο κοντά. Σωστό, και τον Demolition έχει πέσει πάρα πολύ κοντά. Με το κοχύλι κοντά. στην τοαλέτα. Ναι ναι. ναι, ναι. <laughs> λοιπόν, ε, νομίζω τώρα μπορούμε, λοιπόν ακούστε την πρότασή μου, είναι 6 και 10, μπορούμε... Να την κλείσουμε την εκπομπή, να ανανεώσουμε για τον επόμενο μήνα να, να συνεχίσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα. Μπορούμε και να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να βάλουμε δύο κομματάκια και να επιστρέψουμε να κάνουμε και τα θρύλερ. Απλά θα, μέχρι τι 6,5. δηλαδή θα μα πάρει όλο αυτό, άλλη μισή ωρίτσα. Ε, νομίζω Πε... ο Τζέσον δεν είπε για τρει. Ε... Oh, δεν έχει δεν έχεις πει. Μία τη βρήκαμε. Όχι, ε, έχετε δίκιο, παιδιά που ξεχάστηκα επειδή ε, Όχι Άρα α πάμε τώρα στι ταινίε και θα, θα κάνουμε κι άλλο. Ωραία, να το σταματήσουμε εδώ και μετά να προσθέσουμε άλλο ένα είδο, δηλαδή τα horror μετά. Ναι, ναι, θα σε τα τα δεύτερη εκπομπή. Σε δεύτερη, ναι, ναι. Όχι, εγώ για να κερδίσουμε και χρόνο, επειδή τι έχουμε πει τι δύο ταινίε. Εγώ είχα, είχα και εγώ το Crowe και τον Bleed Runner. Θα πω μόνο το Dark City το οποίο το είχα στη, okay. στη λίστα, το οποίο το συζητήσαμε και λίγο πριν. Είναι το άλλο αριστούργημα του Πρόγια. Είναι κι μια ταινία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ε, Απορώ πώ την έκανε αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο είναι του Hit Wonder. Δηλαδή, έκανε δύο καταπληκτικέ ταινίε και μετά εξαφανίστηκε. Είναι επιστημονική φαντασία. Ναι, είναι, αλλά πατάει και αλλού. Είναι πολύ έξυπνη. Ε, και προσωπικά δεν έχω ξαναδεί ταινία σαν κι αυτή μετά από τόσα χρόνια. Η πλοκή είναι πολύ έξυπνη. Εντάξει, οι κακοί εξωγήινοι μοιάζουν λίγο με του Χελ Ρίζερ, αλλά δεν μα πειράζει και πολύ. Πιστεύει είναι το Matrix πριν το Matrix. Έχει πάρει τα σκηνικά που ήταν και στο Crow σίγουρα. Ενώ και σαν ιστορία είναι βάση λίγο εκλεκτός, είναι ο κόσμος που δεν είναι αυτός που νομίζετε. Θα, θα μπορούσε να είναι γιατί νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι πολύ έξυπνο το σενάριο. Οπότε πηγαίνει, το, το Matrix είναι απαλήμψιστο, έχει ατελείωτες επιρροέ από ταινίε, βιβλία, σειρά θα μπορούσε να είναι. Απλά σε αυτό το στυλ το οποίο δεν είναι ακριβώ είναι μεταξύ Νουάρ και επιστημονική φαντασία η, η ταινία. Και επειδή έχουμε προσωπικά μια αιμονή με τον Νουάρ, δεν το πολύ βλέπει, δεν έχουν ξαναβγεί τόσο πετυχημένε. Και να πω επειδή έχουμε διαλέξει αρκετά 90 ταινίε, νομίζω ότι κάπου στα 90 τελείωσε τόση πολύ η δημιουργικότητα. Δηλαδή, άντε βαριά βαριά μέχρι το 2000, αλλά οι ταινίε που βγήκαν στο 90 δεν το λέω δυοματικά, αλλά κάπου νομίζω το και τα ταινίες όπως είπαμε τώρα το Matrix ταινίε που μας έχουν κάνει να, έτσι, να γουστάρουμε και το σινεμά όπως και το Terminator και όλα αυτά φαίνεται ότι μα ε, εξάπτουν όχι μόνο την περιερία αλλά και το ενδιαφέρον, όλε αυτέ που έχουν ένα, μια μεσιανική κατάσταση, έναν μεσία. Δηλαδή, αυτό τραβάει και είναι ένα κατάλοιπο τη ε, θρησκεία και το πώ περνάει στου ανθρώπου στην κοινωνία, γιατί είναι ένα μεσία. Γεν, γενικότερα, τώρα πάλι μπορούμε να πλατιάσουμε σε αυτό. Υπάρχουν και αντίστοιχα βιβλία, αν σα ενδιαφέρει, που μπορείτε να διαβάσετε. Μπορώ να προτείνω του Δημήτρη Ουλή, που είναι ένα καταπληκτικό άνθρωπο, που έχει γράψει και για το v ένα βιβλίο αλεξίσφαιρες σκέψεις, ιδέες μάλλον σε περίοδο όπως και για το Matrix και okay. ε... γράψει και το Reloaded μήπως έκανε μια ανάλυση αυτός που γιατί το Reloaded είναι η καλύτερη ταινία Matrix είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι πιανού είναι το έχω διαβάσει και δεν θυμάμαι πού το έχω διαβάσει έκανε μια ανάλυση για το Matrix Reloaded μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα, δεν συμφωνούσα ήταν ο, ο άνθρωπο είναι θρησκεολόγο, είναι στο πάντω πανεπιστήμιο γενικότερα. Και ασχολήθηκαν. Έπιανε πολύ το κομμάτι του μεσιανισμού και έπιανε, αυτό έλεγε το Ριλότη. Μάλλον. Να... Πώ πιάνει το μεσιανισμό, αλλά αφού είσαι μεσαία, γιατί οι περισσότερε στιγμέ είναι σε φάση που βρίσκει, ο μεσαία βρίσκει το κάλεσμα του και αποδέχεται το ότι είναι μεσαία, αλλά πώ ζει μετά αφού είναι μεσαία. Και το Ριλότη το πιάνει αυτό κομμάτι. Αυτό έλεγε, θυμάμαι σε αυτή την ανάλυση που είχα διαβάσει. Ν... Αλλά δεν θυμάμαι. Πε να είναι αυτό, Γουλή, είπε. Ουλή. Δημήτρη Ουλη. Ε, κάτι διέκοψα Νομίζω ότι... Όχι όχι αυτό που το είπα για τα 90's Και πάλι δεν το λέω λίγο μπαρμπαδιάς και ηλικίας Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση Γιατί κάπου μετά τα studio γίνονται τελείως Λογιστικά γραφεία και όποιοι δημιουργικοί άνθρωποι Που πάρουν στα studio έχουν εξαφανιστεί Αλλά νομίζω ότι είναι η εποχή που δεν υπάρχει είναι, Φτάνει κάποια φαντασία για δημιουργικότητα στο πικ Δεν υπάρχει πολιτική ορθότητα Και αυτό είναι για 7 εκπομπές, όχι μια. Αυτό. Mm. Και πάλι το λέω, εντάξει, είναι βιωματικό. Δηλαδή, μπορεί να πει σήμερα για να πει ότι όχι, οι σημερινέ ταινίε είναι καλύτερε. Χαρτιού με εντάξει, λε, βλακίε, κοφίγια, αλλά δεν είναι το, το θέμα αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω. Όχι, όχι, πάρτε το λίγο πιο. Ε, εγώ θα πω δύο καλέ δεκαετίε για μένα, 70s, ε, Πιστεύω ότι παίζει ρόλο και το βιωματικό. Δεν είναι τυχαίο. Ε, ε, Προφανώ ε, είναι οι ταινίε που είχαμε δει μικρά. Η πιο μικρή, ή όταν ανακαλύπταμε πράγματα, ήταν αυτέ τι τρει. Οπότε δεθήκαμε. Ε, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, βάζω. Τα εξαντλήψη μου είναι μικρά ακόμα, αλλά άμα του βάλω ε, κάποια ταινία 90 έτσι να δουν. Ποιοι εντάξει, του έβαλα παιδικά σου. Μου βλέπω εμεί του έβαλα στα Thunderclass και κοιτάζανε και ήταν σε βασίλεια. Δεν του προκαλούσε καμία αίσθηση. Γιατί έχουν συνειδήσει άλλο παιδικά, άλλο του φαίνονταν παλαιακό. Τι είναι αυτό που μου βάζει, ξέρω. Οπότε πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό. Παρ' όλα αυτά, ε, τα 7η ειδικά και μετά τα 9η είχαν μια ποιότητα, και δεν τυχεώδη ότι οι ταινίε που έχουν βγει τότε ακόμα επηρεάζουν. Ε, Ξέρετε, οι σημερινέ είναι τόσο, είναι επιδραστικέ, α πούμε. Οπότε, οκ. Okay. Γιατί ο καταναλωτή, αυτό που έχει καταναλώσει το θέαμα, γίνεται μετά δημιουργό. Άρα, αυτά που έχει καταναλώσει τότε, όταν γου τα ρισκείσουν να φαν όταν ασχοληθείς μετά, μετά γίνεσαι, βγαίνουν όλα αυτά Μέσω, όχι μόνο στα λίγες είναι και αναφορέ σου ρε παιδί μου αυτό έχω δει π.χ. Το, το Terminator 2 θέλω να κάνω μία σύγχρονη ταινία για το, δεν είπαμε για τα υπόλοιπα τα Terminator <laughs> <laughs> δεν είπαμε κουβέντα υπάρχουν και άλλα <laughs> <laughs> Αυτή, ναι. εγώ θα εξαιρέσω μόνο το Salvation το οποίο πει άκλα αυτό ε, προσπάθησα να κάνω λίγο κάτι διαφορετικό ναι, τα υπόλοιπα ναι, δεν υπάρχουν τα Terminator ωραία Νομίζω ότι είπαμε θα την αφήσουμε την εκπομπή Θα ανανεώσουμε το ραντεβού π.χ. για τον άλλο μήνα Θα, θα... έχει και SQL εκπομπή Θα έχει SQL γιατί εντάξει χαλάρει ήμασταν Ωραία νομίζω περάσαμε Και εγώ άκουσα πράγματα π.χ. θα την ξανακούσω την εκπομπή Άκουσα αναφορές και πράγματα οποία δεν τα είχα Εύκολα αλλά θα με βοηθήσουν σε... στην αναζήτηση ταινιών και σκηνοθετώνε την επόμενη φορά, π.χ. μπορούμε να κάνουμε τα thriller και θα δούμε τι άλλο, αν θα είναι τα ρομαντικά ή θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Π. Να το κάνουμε 14 Φλεβάρια, Αγίου Βαλεντίνου. <laughs> ναι. <laughs> Πότε είναι, τι μέρα είναι. Yeah, δεν Δυστυχώς, γιατί εγώ έχω το Σάββατο, ε, όχι, είναι Τετάρτη, δεν πειράζει. Εγώ ψηφίζω κομμοδίε πιο πολύ Από ροματικές κομμεντί και θρίλερ Ωραία. Θα πέξουμε εναλλαγή τρελίπνευ Δύο ήδη πιάσαμε τώρα και μας πήρε Δύο πόδι. ώρες και Και μου αρέσει ωραίο οι κομωδίες, Ωραία και είναι και το πιο δύσκολο Μακράν το πιο δύσκολο είδος Οι κομωδίες. έτσι Να, ναι. να, να μας σκεφτούμε με πόσες έχουμε τρομάξει Και με πόσες έχουμε γελάσει Είναι πολύ να, ναι. λίγες Θέλει μέταλο για να ε, να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε αρχικά και συνεχίζει και μας ακούει. Ε, να ευχαριστήσω τον Τζέισον, τον Χριστόφωρο και τον Θάνο που βρεθήκαν εδώ σήμερα στον Παρία και κάναμε αυτή την εκπομπή αφιέρωμα σε ταινίες και μέσω, μέσα από λίστε έτσι, top 3. σε Προλάβαμε να κάνουμε δύο υποείδη. Δράση, περιπέτειες ήταν το ένα και το άλλο φαντασία της φαντασία. φαντασίας. Ε, Καλά πήγε. Εγώ νομίζω ότι θα συζητάγαμε ακόμα για τι πρώτε, αλλά εντάξει, οκ. Okay, τελικά καταφέραμε να βγάλουμε και άλλη μία. Εντάξει, λοιπόν. Ήμασταν, πέτ, πέσανε και μαζί, κάποιε σκηνέ, οπότε. Νομίζω ότι όλοι το κάναμε αυτό. Ότι μας έπιασε να τι πούμε, να πούμε δύο πράγματα και να πάει ο επόμενο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το κάναμε όλοι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πήγε Εντάξει. εντάξει. Να μην Λοιπόν, ε, αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο στο κοινό που σα ακούει και σα, ε, ήρθε η στιγμή. Να βλέπετε ταινίες, αυτό και ταυτόχρονα να κάνει και άλλα πράγματα. Μη σα αστρώνει μόνο οι ορθόνε. Ε, εγώ εντάξει, να σε ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και εννοείται με ανοιχτό και σε άλλη εκπομπή. Ε, και ναι, να μπαίνετε ταινίε, να βλέπετε ταινίε. Εντάξει, ακούστηκε λάθο. Όχι, εντάξει. Καλό, θα μπορούσε χωρί να το διορθώσω. Να με... <laughs> μπείτε σε ταινίε. Ε, να βλέπετε ταινίε, είναι ωραίε ταινίε. Αυτό, δεν μου έχετε κάτι άλλο, sorry. Okay. Ναι, εγώ δεν τα, δε τα παίρνω από κάπου, αλλά αν θέλετε ξεκινήσετε να βλέπετε την 4η σεζόν True Detective, κάτι λέει, αυτά έχω να πω. Κάτσε, <laughs> τώρα ξεκίνησε και Περίμενα. Αν κάνω λάθος, θα πω συγγνώμη στην επόμενη εκπομπή. Θα έχει τελειώσει μέχρι τότε. <laughs> θα το πάρω πάνω μου δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, η εκπομπή θα ανέβει στο Mixcloud του Radio Reboot ε, στην επανάληψη... Στο ηχογραφημένο θα είμαστε καλύτεροι Έτσι γιατί θα υπάρξει και μια ηχητική επεξεργασία ε, Αυτά από μας Σας ευχαριστώ και πάλι Ελπίζω να περάσατε ωραία Και θα κλείσουμε με δύο κομμάτια Τώρα επειδή έβαλα δύο κομμάτια πριν του Jason Θα βάλουμε ένα και ένα Θα μου πείτε τώρα τις επιλογές σας ε, θα Ας κλείσουμε με το Βαγγέλη Και από σένα Θάνο θα βάλουμε το Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια σας ό,τι αν κάνετε. Α, και σήμερα ε, το Radio Reboot με τέσσερις ρεδιοφωνικούς παραγωγούς του παίζει μουσική το βραδάκι στο πραξιτέλους. Άρα άμα ψηθείτε για ποτάκι το βραδάκι μπαίνετε, βρίσκετε την εκδήλωση, βλέπετε πού είναι, τι και πώς τη μουσική θα παίζει. Ενδιαφέρον πολύ. Ε, αυτά, μπορούμε να τα πούμε και από κοντά. Καλή συνέχεια.